And count to ten Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned and dreamt this moment So overdue I owe them Swept away I'm stoned Let the sky fall When it crumbles We will stand tall And face it all together Let the sky fall When it crumbles We will stand tall And face it all together And sky fall Sky fall's where we start A thousand miles of holes apart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 Let the sky fall, when it comes, we will stand tall, and face it all together, At sky fall, that sky fall, that sky fall, that sky, fall. That sky, fall. That sky, fall. That sky Ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη στις 10 έχετε συντονιστεί με τις συχνότητες που εκπέμπουμε από το υπερπέραν Από το μυστικό διαστημικό σταθμό όπου βρισκόμαστε εκεί στο μυστηριώδες σκάφος μας μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το αόρατο πλήρωμά μας και εκπέμπουμε εκεί κάτω στην σκοτεινή γη τις φωτεινέ μας συχνότητε, οι οποίες αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 κάθε τρίτη στις 10 έτσι και σήμερα live εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό Σήμερα θα καταδυθούμε στην κούφια γη Θα εκπέμψουμε για τα μυστήρια της κούφιας γης με την πρόφαση της επαιτειακής νέας έκδοσης των βιβλίων μου για την Κούφιαγή. Του βιβλίου Κούφιαγή που γράφτηκε το 1997 και εκδόθηκε το 1998 και προκάλεσε πάρα πολλές και απίστευτες αλυσιδωτές αντιδράσεις και επίσης την επαιτειακή νέα έκδοση του βιβλίου μου «Είσοδος στην Κούφιαγή» που είναι το δεύτερο μέρος του έργου μου αυτού που εκδόθηκε το 2004. Γράφτηκε το 2003 εκδόθηκε το 2004. Και τα δύο βιβλία αυτά είναι για πολλά χρόνια τώρα εξατλημένα... πολύ συζητημένα πάντοτε και περιζήτητα, και επειδή έχουν περάσει 25 χρόνια από την έκδοση του πρώτου βιβλίου για την κουβιαγή και 20 χρόνια από την έκδοση του δεύτερου βιβλίου για την Γη, γίνονται αυτές οι νέες με επανεκδόσεις από το αόρατο κολέγιο, ε, συλλεκτικά περιορισμένα αντίτυπα, επαιτειακές εκδόσεις και ξαφνικά κάνουν και πάλι διαθέσιμα τα δύο αυτά βιβλία, το Κούφιαγή και το είσοδο στην κούφιαγι Με την πρόφαση αυτήν λοιπόν κάνουμε μία... Εκπομπή για την Κούφιαγή. Προσπαθούμε να καταδυθούμε μαζί σας μέσα από τις συχνότητές μας στην Κούφιαγή και στο μεγαλύτερο πανόραμα μυστηρίων που συναντήσατε ποτέ. Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμό. Ακολουθήστε μας στην Κούφιαγή. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Μα ακούει κανένας εκεί έξω. Every tribe, every tongue, Emmanuel your king shall come, and do sorrows and love pain, come and praise creator's name. Just come again oh. Oh. Oh. Oh. But on, Είμαι Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Πατελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ και εκπέμπει τι ιδιαίτερε συχνότητέ του εκεί κάτω, απευθυνόμενε προ άγνωστου παραλήπτε για λογαριασμό του αγορά του κολεγίου και του Radio Nowhere. Και οι συχνότητέ μα αυτέ, καθώ φτάνουν στη γη. Από το μυστικό διαστημικό σταθμό αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Albedo 14 κάθε τρίτη στις 10 έτσι και σήμερα live. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και καταδιώμαστε στην κούφια γη. όπω ήδη είπα η πρόφαση για την εκπομπή αυτή αλλά και για κάποια κείμενα που θα ακολουθήσουν που θα δημοσιεύσω στο παντελήςγιανουλάκης.com παντελήςγιανουλάκης μία λέξη με τζή το το γάλα Γιανουλάκισ ε, και σε άλλες λογαριασμούς που έχω στο ίντερνετ ε, πρόκειται να παρουσιάσω ε, αυτήν την επαιτειακή νέα έκδοση των δύο βιβλίων μου για την Κουφιαγή. Ε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για αυτό που το άρα το κολέγιο κατάφερε να ε, μπορέσει να επανεκδώσει αυτά τα δύο εδώ και πολλά χρόνια εξαντλημένα βιβλία μου τα οποία είναι πολύ αγαπημένα από πάρα πολλούς ανθρώπους και να δώσει έτσι την ευκαιρία 25 χρόνια μετά το ένα και 20 χρόνια μετά το άλλο στους ε, παλιούς αναγνώστες και συνταξιδιώτες μου να αποκτήσουν ξανά τα βιβλία αυτά ε, με νέο design ε, και με νέους προλόγους κλπ. Και... Βέβαια, και στου καινούριου συνταξιδιώτε μου, στου νεαρότερου αναγνώστε, οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει, επειδή ήταν εξαντλημένα τα βιβλία, να διαβάσουν τα ε, πολύ συναρπαστικά αυτά βιβλία μου. Ε, Του δίνεται τώρα η ευκαιρία να τα διαβάσουν ε, για, να, για να θυμούνται οι παλιοί που λένε και να μαθαίνουν οι νέοι. Είναι ένα μεγάλο πανόραμα μυστηρίων. Ε, στην ουσία περί αυτού πρόκειται, ίσω το μεγαλύτερο καλλιδοσκόπιο μυστηρίων που έχετε συναντήσει ποτέ το οποίο παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάστηκε, στα δύο βιβλία αυτά, στο Κούφιαγή και στο είσοδο στην Κούφιαγή, προκαλώντας πολλές επιρροές, πολλές αλυσοδοτές αντιδράσεις, πολύ θόρυβο, πολλές διαστρεβλώσεις, κακές αντιγραφές, απομιμήσεις, απάτες, εμπορικούς στοιχοδιοκτισμούς από άλλους κλπ. Είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια που έχουν γνωρίσει τα θέματα αυτά που ξεκίνησαν από αυτά τα δύο βιβλία. Και τώρα εδώ στην εκπομπή αυτή ανακοινώνω για πρώτη φορά λοιπόν την νέα επαιτειακή έκδοση των δύο αυτών βιβλίων. Ε, μπορεί κανείς να τα αποκτήσει μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Βάλτε περιοδικό Strange στο Google, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. Η διεύθυνση είναι strange.pavlaegnarts.com Το Egnarts είναι το Strange Ανάποδα www.strangepavlaegnarts.com Εκεί στο website, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, υπάρχει ένα e βιβλία. Εκεί θα ανακαλύψετε την κούφια γη και το είσοδο στην κούφια γη. Δηλαδή το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος του έργου μου για την κούφια γη. Και με το χαρακτηριστικό όρο κούφια γη, Hollow Earth, ονομάζουμε όλη εκείνη, δηλαδή ονο, ονομάζουμε βέβαια την θεωρία της κούφιας γης, θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτήν, αλλά ονομάζουμε και όλη εκείνη τη λαβυρινθώδη θεματολογία που σχετίζεται με τους υπόγious κόσμους, υποχθόνιους πολιτισμούς, υπόγειες κολάσεις και παραδείσους, τον άδη, τον κάτω κόσμο, υπόγεια μυστήρια, παράξενα σπήλαια, υπόγιες τοες, κατακόμβες, κρυπτές νομοσίες, UFOs Ξωτικά, κρυφές ράτσες, μυστικά βασίλεια, υπόγειες πολιτείες και βέβαια ιερατικά μυστικά, ιδιαίτερο μυστικισμός και φυσικά παράλληλοι κόσμοι, ε, εναλλακτικές πραγματικότητες, περί αυτού πρόκειται. Αντισυμβατικές γεωλογίες, εναλλακτικές πηλεολογίες, εναλλακτικές ανθρωπολογίες και αρχαιολογίες, urban legends, ε, μυστικιστικές και λαϊκές παραδόσεις, σχετικές αρχές μυθολογίες και σύγχρονες νέο μυθολογίες, αλλά και μια ειδική μυστορ... μυστική ιστορία του κόσμου. Δηλαδή αποτελεί ένα βαθύτατα ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, κομμάτι της μυστικής ιστορίας των ιδεών. Με όλα αυτά ε, δημιουργείται μια μεγάλη θεματολογία, της οποίας έχω δώσει τον τίτλο «Κουφιαγή». Από την άλλη υπάρχει και η θεωρία της κουφιας γης, ένα ειδικό πράγμα, ε, δηλαδή όλη αυτή η, η πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, ότι η Γη είναι κούφια, ότι ε, η, η, βα, η βασική ορήτης θεωρία είναι ότι αποτελείται από τρεις ή πέντε, α, κατά Ο ε, ομόκεντρες σφαίρες, κούφιες, που στο κέντρο ε, φιλοξενεί η Γη έναν μικρό μυστικό εσωτερικό ήλιο. Υπάρχουν δύο μεγάλα ανοίγματα που οδηγούν στην κούφια Γη, τόσο μεγάλα που μπορείς να εισχωρήσεις στην κούφια γη χωρίς να το αντιληφθείς καλά-καλά. Το ένα από αυτά τα ανοίγματα είναι στον Βόρειο Πόλο και το άλλο στον Νότιο Πόλο. Και επίσης κατά τόπου σε όλη τη γη υπάρχουν τιτάνια υπόγεια δίκτυα στοών τα οποία καταλήγουν σε διάφορα σημεία στον εσωτερικό κόσμο. Αυτή βασικά είναι η θεωρία της κούφιας γης, η οποία βέβαια θεωρεί και ότι και όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και η Σελήνη, είναι επίσης κούφι. Κάτι το οποίο βέβαια το έχουμε ανακαλύψει ε, για τους πλανήτες αυτούς, τουλάχιστον για τον Άρη και για τη Σελήνη. Ε, οπότε ε, αυτό ας πούμε ενισχύει κάπως, ας πούμε, την ιστορία όταν είναι κούφιος και ο δικό μας πλανήτη. Λοιπόν, η γη είναι κούφια και κατοικημένη στο εσωτερικό τη. Αυτό είναι το μήνυμα της κούφιας γης. Πρόκειται δηλαδή για μια περίτεχνη, πραγματικά περίτεχνη, δεν είναι κάτι, μια απλή ιστοριούλα, και εμπεριστατωμένη εναλλακτική κοσμοθεωρία. Εμένα πάντα με ενδιαφέραν και δημιούργησα και αυτό τον τίτλο για να το εκφράσω, οι εναλλακτικέ κοσμοθεωρίες. Ή αν θέλετε επίσης, αν καταδυθεί αυτό το κόνσεπτ, οι εναλλακτικές πραγματικότητε. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη αναλλακτική κοσμοθεωρία που από την αρχαιότητα, τη βαθιά αρχαιότητα μέχρι σήμερα ε, απλώνει τον εαυτό της από τη μυθολογία μέχρι τη θρησκεία. Από τα πεδία της έρευνας του αγνώστου και των εξερευνήσεων και της αναλλακτική γνωσιολογίας μέχρι τα πεδία φυσικά της φανταστικής λογοτεχνίας τα οποία έχει προτοστατήσει ούκο ε, Από τον αποκριφισμό και τον μυστικισμό. Μέχρι τη συνωμοσιολογία και τα πεδία πολύ παράξενων μελετών. Αλλά βέβαια και ω την εναλλακτική φιλοσοφία, την εναλλακτική επιστήμη, την εναλλακτική τέχνη, καθώ και μέχρι τα άγνωστα ιστορικά, θρησκευτικά και επιστημονικά, αρχαιολογικά κλπ. Και, και ανθρωπολογικά παρασκήνια. Αναπόφευκτα, όπω συμβαίνει με όλα τα μεγάλα μυστήρια, κανεί δεν ξέρει πού σταματάει η πραγματικότητα και πού αρχίζει η φαντασία σε όλα αυτά για την κουφιαγή. Αληθινά όμως είναι ένα πολύ γοητευτικό και πολύ συναρπαστικό θέμα, μέσα από το οποίο, πιστέψτε με, κυριολεκτικά σχεδόν τα πάντα συνδέονται. Θεωρώ το ζήτημα της Κούφιας Γης ως ένα από τα μεγαλύτερα πανοράματα μυστηρίων, ένα από τα μεγαλύτερα καλλιδοσκόπια ή λαβύρινθο μυστηρίων που έχω συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, η θεματολογία της Κούφιας Γης είναι ένα τόσο μεγάλο πακέτο, που έχει τόσο ενα τοσο μεγαλο πακετο περιέχει τοσο πολλα μυστηρια κυριολεκτικά όποια πέτρα και να σηκώσεις, ας πούμε από κάτω θα βρει το μυστήριο της σκουβιασγής. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λίγο ή πολύ. Και για χάρη αυτού του πράγματος, έχω παραφράσει και μια διφορούμενη ατάκα του Ripley, του Believe It or Not Ripley, που λέει Adventure is Anywhere. Η περιπέτεια είναι οπουδήποτε και την έχω μετατρέψει στην ατάκα Το μυστήριο είναι παντού. Έτσι για τάκα αυτή, για χάρη του μυστήριου της κούφιας γης, εκπέμπει μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες ταυτόχρονα για τον κόσμο μας και για τον εαυτό μας. Ε, και σαφώς πρόκειται για την πιο εγκοητευτική και συναρπαστική αλήθεια, την μυστική αλήθεια, ότι το μυστήριο είναι παντού. Και τα μυστήρια φυσικά συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό γίνεται πολύ ολοφάνερο μέσα στη θεματολογία της κούφιας γης. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής ακολουθήστε με μέσα στα βιβλία για την Κούφια Γη και στο μυστήριο της Κούφιας Γης, αν με ακούει κανείς εκεί έξω. Till it all goes wrong, everything shivery and fueled with science. But there was a man and he was me, all as vivid as it could be, back in the American century, with a rigorous program of defiance. All oh, quite factually banal, stimulating as a root canal, incurable as some diseases. We all discovered how weird things are All the skeletons singing in the Dalloway bar With a yin-tong, tong boom, yin p And the wild wind blows wherever it pleases All of this mercy has fallen away If it was up to me The fire has brought we'll us be Something them. special where they used to be No more than this The fire has brought us together I'm rabbits the ghosting media. On the way out on the terrible sea, and as we gazed at the primitive ocean, to a muscular rhythm on the oars, I wonder why my spirits soared. Was I feeling a pure emotion? For the ocean's meanings and immense, and it was clear that these events had overwhelmed our usual praxis said shanty shanty praise the lord but the paralyzing rattles on the slippery boards had neutralized my prophylaxis half of his mercy has if it was up to me the fire has brought us together. together ringing where the bell should be no more than this the fire has brought us together brought us together its faces In Trace's desecrated bed Or in the disused Wexford Shade Down in the Valley of the Dead And many of those kinds of places And this cluster of events As we watch they all condense Into something quietly tragic up with the fathomless stars. That one's Venus, which one's Mars? So many, bad me, ooh la la. Got no use for that kind of magic. All oh, of this was made as war if it was up to me. The fire has It'll be safe beautiful and clean and free. No more than this. The fire has brought us together. brought us together, if it was up to me, there would be something special where they used to be, no more than this, the fire has brought us together. Έχετε συντονιστεί με τις μυστηριώδεις συχνότητες του μυστικού διαστημικού σταθμού, όπως αυτές αναμεταδίδονται εδώ στη γη από το Ιντερνετ Ρέντιο Αλμπίτο 14. Τρίτη σήμερα και όπως κάθε τρίτη στις 10, είμαστε εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το ΑΟΡΑ το πλήρωμά μας και εκπέμπουμε εκεί κάτω για σας, για λογαριασμό του ΑΟΡΑ του Κολεγίου και του Ρέντιο Nowhere. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα καταδιόμαστε στην Κούφιαγι. Όπως είπα με πρόφαση την επαιτειακή επανέκδοση από το το Κολέγιο, επιτέλους, τον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, των ε, δύο βιβλίων μου για την Κούφιαγι το Κούφιαγι του 1998 και το είσοδο στην Κούφιαγι το δεύτερο μέρος του 2004. Είναι εξαντλημμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με την επέτειο των 25 ετών από την έκδοση του βιβλίου Κουφιαγή και των 20 ετών από την έκδοση του βιβλίου ίσοδο στην Κουφιαγή, κάνουμε με το Άρωτο Κολέγιο αυτή την επαιτειακή μεγάλη επανέκδοση με νέο design, με νέους προλόγους κλπ. των βιβλίων αυτών που προκάλεσαν τόσα μα τόσα μα τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο των βιβλίων, στο νου των ανθρώπων και εκεί έξω στις εξερευνήσεις αλλά και δημιούργησαν και ένα πολύ μεγάλο θόρυβο, ανεπιθύμητο βέβαια από μένα, παρά τη μου δηλαδή, και μεγάλες διαστρεβλώσεις, κακότεχνες απομοιμήσεις, απάτες, τυχοδιοκτισμούς, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα με τα επιτυχημένα πράγματα. Λοιπόν... Ε... Οι παρούσες αυτές νέες εκδόσεις κάνουν λοιπόν ξανά διαθέσιμα αυτά τα βιβλία, τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εκεί υπάρχει ίσω e στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και βιβλία που διατίθονται από το Αόρατο Κολέγιο. Και μπορεί να σας έρθει κρυφά στο σπίτι σας από το Αόρατο Κολέγιο το έργο μου για την κουφιαγή, οι δύο τόμοι αυτοί. Μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου «Κούφιαγι» το 1998, τότε θυμάμαι σε 3.000 αντίτυπα, που εξαντλήθηκαν σε μερικές μέρες, το βιβλίο Κούφιαγή είχε γίνει, και ισχύει ακόμα αυτό, ίσως το μεγαλύτερο bestseller της εποχής του, σε αυτές τις θεματολογίες. Και έκανε μέσα στα χρόνια πάνω από 15 επανεκδόσεις έχω χάσει το λογαριασμό, και 20. Έγινε το πιο περιζήτητο και πολυσυζητημένο βιβλίο της εποχής που ακολούθησε. Έγινε περιβόητο, ίσως και θρηλικό. Προκάλεσε ως γνωστόν πάρα πολλές παράξενες καταστάσεις. Ήταν το πρώτο βιβλίο που εισήγαγε στην Ελλάδα το ζήτημα της Κουφιας Γης, για πρώτη φορά. Και όχι μόνο, θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω. Προκάλεσε λοιπόν παράξενε καταστάσεις, γνώρισε πολλούς κακούς και δόλιους αντιγραφείς και φυσικά άσχετους με το θέμα που υποκρίνονταν τους γνώστες και μάλιστα για τις δράσεις τους επικρίθηκα τελικά αδίκως εγώ που ήμουν ο εισηγητής του ζητήματο. Πάρα πολλές κακότεχνες διαστρεβλώσεις προκάλεσε και απάτες και φυσικά πολλές περιπέτειες, πολλές περιπέτειες και πολλού μιμητές κάθε είδους γιατί επηρέασε τους πάντες και τα πάντα. Μα... Πάνω από όλα, και αυτό ήταν πάντοτε η πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη, γνώρισε πολλές χιλιάδες ένθερμους αναγνώστες αυτό το πρώτο βιβλίο για την Κούφιαγή, που θέλω να του ευχαριστήσω, έστω τόσα χρόνια μετά και πάλι, να τους ευχαριστήσω πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον τους. Και βέβαια για τα κοινά μα ενδιαφέροντα που μας χαροποιούν ως συνταξιδιώτες. Ήταν μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα, με την οποία μοιραστήκαμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα το ζήτημα της Κουφιασγής και το βιβλίο αυτό το πρώτο. Ε, το βιβλίο αυτό, το, το Κουφιαγή, έπαψε να είναι κανονικά διαθέσιμο γύρω στο 2005, αν δεν απατώμε, και τελικά γύρω μέχρι το 2007 πέρασε στο σκοτεινό πεδίο του εξαντλημένου και δεν ήταν καθόλου διαθέσιμο στις μου πλέον επί τουλάχιστον 15 ολόκληρα χρόνια. Τώρα, το 2023 πλέον με τη νέα αυτή επαιτειακή συλλεκτική έκδοση σε περιορισμένα αντίτυπα από το αύριο το κολέγιο είναι ξανά διαθέσιμο έπειτα από τόσο πολύ καιρό και αυτό με κάνει ε, σαν συγγραφέα βέβαια πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενο. Ε, και χαίρομαι μάλιστα που θα δοθεί η ευκαιρία και στου παλιού αναγνώστε να το αποκτήσουν ξανά, άλλοι το έχουν χάσει, δεν το θυμούνται, θέλουν να το ξαναδιαβάσουν κλπ. Αλλά και σε νέου αναγνώστε που δεν είχαν την δυνατότητα να το διαβάσουν. Ε, δηλαδή. Γνώρισαν αυτοί οι άνθρωποι, οι νεότεροι, όλη την σφαίρα επιρροή του βιβλίου αυτού, αυτά που προκάλεσε το βιβλίο αυτό, τα απόνερα του βιβλίου αυτού, αλλά όχι το original. Ε, δηλαδή φανταστείτε μια πετρούλα που πέφτει σε μια λιμνούλα. Και με το που πέφτει το βοτσαλάκι αυτό, δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους στον κυματισμό της λιμνούλας που φτάνουν πολύ μακριά, μέχρι την όχθη του. Και έτσι πολύ... Ε, ε, έμαθαν για αυτά τα πράγματα από αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους, καλούς ή κακούς. Και όχι από το, ε, από το κεντρικό γεγονός, το, από το original Βοτσαλάκι, που ήταν αυτό το πρώτο βιβλίο για την κούφιαγι του 1998 και βέβαια και το δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού, που ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, το 2004, το είσοδο στην κούφιαγι Ταυτόχρονα, όπω είπα, από το το Κολέγιο επανεκδίδεται και το δεύτερο μέρο του βιβλίου Κουφιαγή, η συνέχεια του, το βιβλίο μου, Η είσοδο στην Κουφιαγή, που η πρώτη του έκδοση έγινε το 2004. Το πρώτο, ε, να αναφέρω καταρχά ότι το πρώτο είχε βγει στην αρχή, για πρώτη φορά, ε, από κάποιε εφήμερε εκδόσει που είχα δημιουργήσει, τι εκδόσει ανιχνευτέ. Και αμέσω μετά, ήταν, η πρώτη έκδοση συνεχίστηκε από τι εκδόσει αρχέτυπο τότε, που ήταν δικέ μου που ήταν δικέ μου μέχρι το 2004 και μετά ήταν εξαντλημένο και το είσοδος στην Κουφιαγή η πρώτη του έκδοση το δεύτερο μέρος έγινε το 2004 από τις εκδόσεις μου Άγνωστο το οποίο ήταν επίσης εξαντλημένο και μη διαθέσιμο περίπου από το 2012 Σήμερα, 20 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση και τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την εξάντλησή του, επανεκδίδεται και αυτό σε παιτειακή συλλεκτική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων από το το Κολέγιο. Είναι πλέον δηλαδή και τα δύο βιβλία του έργου μου Φιαγή διαθέσιμα και μπορείτε να τα αναζητήσετε στο e στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, να τα αποκτήσετε και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι από το Αόρατο Κολέγιο. Ε, Πάρα πολλοί συνταξιδιώτες μου σίγουρα θα είναι πολύ χαρούμενοι για το γεγονός. Ε, ακόμα περισσότερο είμαι εγώ ο ίδιος που είμαι ο συγγραφέας τους των βιβλίων αυτών. Ε, πρέπει να ευχαριστήσω πολύ την αγαπημένη μου Βαλ Φρήμον από το Weird Tales Design Studio για το σχεδιασμό και τη δημιουργία για λογαριασμό του του κολεγίου εκ νέου αυτών των δύο βιβλίων μου για την κουφιαγή που δεν θα υπήρχαν τώρα αυτή τη στιγμή χωρίς αυτήν και τη τη. Ε, και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα και του αναγνώστε μου, του παλαιότερου και του νεότερους, που είτε του δίδεται, όπω είπα, η ευκαιρία με αυτή τη νέα επαιτειακή έκδοση να διαβάσουν την κούφια Γη για πρώτη φορά, είτε ε, θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι την κούφια Γη και να την ξαναδιαβάσουν τόσα χρόνια μετά οι παλαιότεροι. Ξέρετε, ε, τα περισσότερα πράγματα, ιδέε, ιστορίε, πληροφορίε, συμπεράσματα, αποκαλύψει κλπ. που, που διαβάζει κανεί στι σελίδε αυτών των βιβλίων. Μπορεί πλέον σε κάποιους από εσά να είναι πλέον γνωστά και οικεία, αλλά υπόθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε αυτό το βιβλίο το πρώτο για την Κούφιαγή και στο δεύτερο, το 1998 και το 2004 αντίστοιχα. Και κάποια από αυτά μάλιστα ακόμα πιο πριν, σε ειδικά άρθρα και σχετικές δημοσιεύσεις μου σε περιοδικά, από το 1994 95 εγγράφω για το ζήτημα, ε, στο, στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, στο περιοδικό Ανοιχνεύση, στο περιοδικό Strange και σε άλλα. Ε, το βιβλίο αυτό λοιπόν, το πρώτο βιβλίο για την Κούφια Γη το 1998 και πολλές όπως είπα δημοσιεύσει ιδιαίτερων σχετικών άρθρων μου στο, στον ειδικό τύπο εισήγαγε για πρώτη φορά το ζήτημα της Κούφια Γη στην Ελλάδα και μη αμέτρητους ανθρώπους στα μυστήρια, στην εναλλακτική γνωσιολογία, στην ιδιαίτερη σημειολογία τη δική μου ε, με τις πρωτότυπες αυτές οι που είχε μέσα, το μυστικισμό του, τι αποκαλύψεις του, της επινεύσεις, της ατμόσφαιρες και τη νέα εναλλακτική γνωσιολογία που παρουσίασε στο ελληνικό κοινό. Έστειλε, ταξιδιώτε μου το βιβλίο αυτό, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά, πάρα πολλούς ανθρώπους σε μικρές ή σε μεγάλες περιπέτειες και εξερευνήσεις. Του έστειλε επίση και σε βιβλιοθήκες και σε ένα νέο κόσμο βιβλίων. Συνάρπασε βέβαια και προβλημάτισε πολλού και δημιούργησε αναρρύθμιτε, ανεξιχνίαστε από εμένα προεκτάσει. Ε, αλλά ε, δημιούργησε επιπλέον και μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τι θεματολογίε αυτέ στην αγορά τότε, αλλά ταυτόχρονα όπω καταλαβαίνετε και ένα μεγάλο κενό στην προσφορά. Δηλαδή, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά. Δηλαδή, η προσφορά ήταν το βιβλίο μου. Το βιβλίο μου ήταν μόνο ένα, και έπειτα μόνο δύο. Απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ζήτηση με αποτέλεσμα και ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα δυστυχώς να προκληθούν εμπορικά επιτιδευμένα εγχειρήματα κάλυψης αφού του καινού στην προσφορά. Από άσχετους, επίδοξους, κακούς αντιγραφές και συχνά συχνάπατεώνες τελείω και τυχοδιώκτες, δηλαδή ευκαιριακού εμπόρους και τους εντελώ άσχετους εντεταλμένου τους. Εξαιτία του δυστυχώς καθόδων το θέμα σε πολλά σημεία διαστρεβλώθηκε πολύ με ανοησίες, Στη διάδοσή του και εξαιτία αυτών των ανοησιών γνώρισε και πολλού επιθετικότατου επικριτέ που κάναν ολόκληρη προπαγάνδα εναντίον του Δήματο. Που αδίκω όλου αυτού του επικριτέ και τι επικρίσει του του χρεώθηκα εγώ ω αρχικό δημιουργό του έργου. Οι περισσότεροι τέτοιοι επικριτέ δεν είχαν διαβάσει το έργο μου, αλλά κάποιον από όλου αυτού του ηχοδιώκτε είχαν ακούσει το θόρυβο και υπέστη έτσι εγώ μια μοχθήριη ταύτιση. Επιπλέον, τα έχω ξαναπεί αυτά, είχα κάνει copyright τον τίτλο και τον όρο κουφιαγή στην Ελλάδα. Και κάποιοι τυχοδιώκτε, εντελώς δόλια και επιτεδευμένα, έχω οδηγηθεί ποιοι, πώ, γιατί, σε δημοσίες που έχω κάνει, που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο κουφιαγή στι επιδιώξει του, καρφίστηκαν τον άστοχο όρο κύλι που είναι εντελώ λανθασμένο όρο. Επειδή ήταν άσχετοι, δεν ξέρανε ότι σημαίνει, δεν είναι hollow earth κουφιαγή, είναι το κύλι, είναι cóncave earth. Και είναι μια άλλη θεωρία <χεδιά> για το ζήτημα αυτό που προέρχεται από τον Σάιρου Στίντ, τον λεγόμενο Κορέ. Ήταν δηλαδή σαν να υποστήριζαν τον Κορεσιανισμό αυτοί. Αλλά επιπλέον και ο όρο κύλη, γη, ε, ε, ε, εννοεί, τι εννοεί, τι μπορεί να σημαίνει κύλη γη. Ε, το μπερδέψαν λίγο. Θέλανε να χρησιμοποιήσουν έναν ίσω αρχαιοπρεπέ όρο, αρχαιοπρεπή όρο. Και βάλανε το κύλη γη, α πούμε, για να μπορούν, και ένα όνομα που να μοιάζει με το δικό μου για να μπερδέψουν τον κόσμο. Κύλιγιο ε, το, όρος το, το, το, το, το, το σημαίνει δηλαδή ότι γίνεσαι ένα μπολ. Αυτό σημαίνει κύλιγιο. Ε, αν θέλουν να το πούνε ε, αλλιώς, θα έπρεπε να το πούνε κυλόκυρτη γη. Για να είναι πούμε, αυτό που θέλουν. να πουνε. Ε, Εν πάση περιπτώσει, ως γνωστόν δεν λέτε, ας πούμε, ε, κιλώματα στο σπίτι σας τα παράθυρα λέτε κουφώματα. Επίσης ένα καλάμι είναι κούφιο, δεν είναι κύλο, ε, ντουλάπι είναι κούφιο, μια κρύπτη είναι κούφια, μια δεξαμενή είναι κούφια και λοιπά. Ο τείχος είναι κούφιος, ίσως έχει μια κρύπτη από πίσω και λοιπά. Ε, ενώ κύλο είναι ένα κουτάλι, ένα μπολ, μια λακκούβα και Είναι άκυρος, δεν είναι ο τίτλος και Και επιτυδευμένο πάρα πολύ από απαταιώνε. που λέγανε και ασύστολα ψέματα στα βιβλία αυτά. Αλλά ο οποίο τίτλο αυτό το κύλλο Γη αργότερα διαδόθηκε πολύ στο διαδίκτυο από επίση άσχετου παράλληλα με τον τίτλο Κούφια Γη, Χόλο Earth, που είναι ο σωστό, δημιουργώντα έτσι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θέλω να φάω το χρόνο με αυτό. Ε, επίση πρέπει να διευκρινίσω και πάλι για πολλού φορά ότι ο όρο Κούφια Γη που χρησιμοποιώ εγώ σε αυτά τα βιβλία δεν εννοεί αποκλειστικά τη θεωρία τη κούφια το Χόλο Earth Theory. Το οποίο είναι δηλαδή ότι η υγεία εσωτερικά αποτελείται από ομόκεντρε κούφιε σφαίρε, με έναν ιστορικό ήλιο, κατά τόπου κατοικημένοι από υπόγειου κρυφού πολιτισμού και με δύο μεγάλα ανοίγματα στου πόλου προ το εσωτερικό και με προσβάσει προ το εσωτερικό επίση από κάποια τιτάνια, δίκτυα στών σε διάφορου τόπους. Αυτό είναι το Hollower Theory, η θεωρία τη κουφιά και η προεκτάσει του. Ε, φυσικά παρουσιάζεται και η θεωρία τη κουφιά γη σελίδε του έργου μου αυτού, με όλε τι συναρπαστικά μυστηριώδη στις ιστορίες της, μα και τις πολλέ εκδοχέ της. Αλλά εγώ ε, κυρίως χρησιμοποιώ τον όρο «κούφιαγε» επιπλέον ως καταδεικτικό για όλα τα υπόγεια μυστήρια. Πασφίσεως και προσέγγισης. Από το μυστικισμό, στις παραδόσεις και τις μυθολογίες, από το υπερφυσικό και το φανταστικό, ω τα μυστήρια της μυστικής γεωγραφίας και των εξερευνήσεών της. Και βέβαια, γιατί όλο αυτό από εκεί προέρχεται από και της μυστικής ιστορίας των ιδέων. Το μυστηριώδες ζήτημα της Κούφιας Γης είναι ένα μεγάλο κομμάτι της μυστικής ιστορίας των ιδέων. Λοιπόν, το βιβλίο μου κουφιαγί και μετέπειτα και η συνέχεια του, το είσοδο στην Κούφιαγη δημιούργησε επίσης πάρα πολλέ παράξενες καταστάσει πολλέ όμω. Άλλε η θελημένα μου και άλλε άθελα μου, άλλες γνώση μου και άλλες με μου. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που εμπνεύστηκαν από το έργα μου αυτά και το μεγάλο θόρυβο που προκάλεσαν, οι οποίοι άρχισαν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό να αναζητούν και να εξερευνούν σπήλαια και υπόγειες τοές σε όλη την Ελλάδα. Τελικά, κοίτα ένα από τα αποτελέσματα δηλαδή που λέω αυτής της κατάσταση που δημιουργήθηκε, απαγορεύτηκε επίσημα η πρόσβαση στα σπήλαια στην Ελλάδα, στα μη αξιοποιημένα, μη ελεγχόμενα και στι υπόγειε προσβάσει γενικώ, από το αρμόδιο Υπουργείο. Ακριβώ επειδή γινόταν τόσε πολλέ εξερμήσει και εξερευνήσει, πήγαινε τόσο κόσμο στα σπήλα έψαχνε υπόγειε προσβάσει, που βγήκε το Υπουργείο και το απαγόρευσε. Εξαιτία του βιβλίου έγιναν αυτά. Τώρα, αλλά και εγώ ο ίδιο, δημιουργήθηκαν τόσε πολλέ άλλε ειδωτέ αντιδράσει, που μου είναι αδύνατο να τι διηγηθώ όλες, και δεν θέλω και να τι διηγηθώ όλες, γιατί πολλέ είναι πάρα πολύ παράξενε. Αλλά να φέρω ένα παράδειγμα. Με τα έργα μου αυτά βρέθηκα για αρκετό καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ελληνικών και ξένων υπηρεσιών πληροφοριών που αδίκως, δεν έκανα τίποτα ο καημένος, με παρακολουθούσαν στην καθημερινότητά μου. Ακολουθούσαν κρυφά εμένα και τους τότε φίλους και συνεργάτες μου στις εξορμήσεις μας ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, παραβίαζαν τι ταχυδρομικέ μου θηρίδες, τα γραμματοκιβώτια μου, την αλληλογραφία μου απεσταλμένοι τους με συμβούλευαν εντό αγωικών πριν από ομιλίες μου να μην αναφερθώ σε κάποια ευαίσθητα ζητήματα και άλλα πάρα πολλά και που δεν είναι φρόνιμο φυσικά να τα όλα. Και στο τέλος μάλιστα κατέληξα με μια ευθεία προειδοποιητική σύσταση των υπηρεσιών αυτών να μην αναφέρω ποτέ την ακριβή είσοδο και έξοδο ή και την ύπαρξη πολλών συστημάτων υπογείων στον που εξερευνούσαμε εραστεχνικά ανά την Ελλάδα και αλλού φυσικά για λόγους εθνικής ασφάλειας στις οποίες βέβαια συστάσεις συμμορφώθηκα παρά τη θέλησή μου άλλωστε ήταν και κατανοητές και αναπόφευτες τώρα επιπλέον πολλοί και διάφοροι από την άλλη ματαιόδοξοι θα τους χαρακτηρίζαμε και δόλοι άνθρωποι δεν ξέρω γιατί ποτέ δεν κατάλαβα ήταν στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου προφανώ άνθρωποι που ανήκαν σε κλίκες, σε κακές παρέες, το πούμε, σε συλλόγου, λέσχες, οργανώσεις, με απειλούσαν. Δηλαδή, όταν λέμε απειλούσαν, με απειλούσαν ενθέως. Ή και διεξήγαγαν οργανωμένα μία εκστρατεία της μου, χωρί να φταίωσε κάτι. Ακόμη και έστελναν απειλητικέ επιστολές σε συνεργάτες μου, σε συνεταίρους μου κλπ, να εμποδίσουν τις δημοσίευσεις μου για την κούφιαγή, να με από τις εκδόσεις, χωρίς να γνωρίζω ότι εγώ, εγώ εργοδότης, ο ιδιοεξίδης, τέλο πάντων. Ε, ή τα έντυπα τα οποία εφανίζονταν αυτές οι δημοσίευσεις, ε, προσπαθούσαν συνέχεια να μακυρώσουν, σε ποιο πράγμα να μακυρώσουν, δεν το κατάλαβα ποτέ, με κάθε ευκαιρία δημοσίω, βέβαια, και άλλα πάρα πολλά και πολύ άτιμα πράγματα και μοχθηρά. Και άδικα, τελείω. Ε, εξαιτίας, αυτό σας λέω προφανέστατα, έτσι, του το, το έβγαλα το συμπέρασμα στο τέλο και νέες, του θορύβου που είχε δημιουργηθεί από άσχετους, ε, από διαστρεβλώσει, ανοησίε που ακούγονταν κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι δεν είχαν διάλογο, κάναν αυτά τα πράγματα. Αποκλείεται να είχαν διαβάσει το, τα βιβλία μου. Ε, αν τα διάβαζαν, δεν θα έκανα αυτέ τι κινήσει. Θα βλέπω ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ με όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί. Τέλο πάντων, είναι τόσα πολλά αυτά που θα μπορούσα να διηγηθώ για λόγου ιστορικού, αποκαλυπτικά και παρασκηνιακά εννοώ. Για πρόσωπα, πράγματα και άλλα. Που όχι μόνο θα, πιστέψτε με, θα προκαλούσαν πολύ μεγάλη αναταραχή στους χώρου αυτού και όχι μόνο, αλλά και θα χωρούσαν μόνο σε ένα μεγάλο βιβλίο, ίσω ή σε μια τιτάνια εκπομπή, μου. Το οποίο βιβλίο δεν έχω βέβαια κανέναν λόγο να συγγράψω, διότι πάντοτε ασχολούμαι βέβαια πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά. Άλλωστε, έχω συγγράψει το έργο μου Ο Μυστικό Πόλεμο, σε βιβλίο 1-2, στα πλαίσια του οποίου φυσικά είχαν γίνει όλα αυτά και όχι μόνο αυτά. Ναι, συνταξιδιότητας μου ήταν πολύ περιπετειώδη... εκείνα τα χρόνια για μένα... και όχι μόνο για μένα, εξαιτίας της κούφιας γης. Και φυσικά, οι περιπέτειες συνεχίζονται. Το ίδιο και ο Μυστικός Πόλεμος, βέβαια. Το μυστήριο παραμένει μυστήριο. Και εγώ που ασχολούμαι σχεδόν σχεδόν χρόνια τώρα με τα μυστήρια... Σας λέω αυτό, το μυστήριο που παραμένει μυστήριο αποκαλύπτεται μόνο σε αυτούς που αφοσιώνονται σε αυτό, δηλαδή σε αυτούς που αγαπούν τα μυστήρια. Να ένα κριτήριο για να ξεχωρίζετε τις καταστάσεις, τα πρόσωπα, τα πράγματα. Το κριτήριο ήταν, είναι και θα είναι πάντα η αγάπη. Όταν βλέπετε την αγάπη, αυτό είναι. Και εσείς ήδη ίδιοι αφοσιωθείτε με αγάπη σε αυτό που σε αυτό που κάνετε, σε αυτό με το οποίο προβληματίζεστε κλπ στα ενδιαφέροντά σας, θα μπορέσετε να φτάσετε σε σημεία μεγάλων αποκαλύψεων για αυτά. Και επειδή, πιστέψτε με, υπάρχουν αληθινά τα μυστήρια, ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι πολύ, μα πολύ πιο παράξενο από αυτό που φαίνεται. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και μιλάμε για τα πράγματα, τα πολύ παράξενα πράγματα που έρχονται να ανοιχνεύσουν και να εξερευνήσουν τον κόσμο που δεν είναι αυτό που φαίνεται. με ακούτε.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 for the fire that burns down below. Ro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 Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Σήμερα τη νύχτα συντονιστείτε και συντονιστήκατε με τις συχνότητές μας που εκπέμπονται από το υπερπέραν και μιλούν για την κούφια γη προς τους άγνωστους παραλήπτες των συχνοτήτων αυτών για λογαριασμό του του κολεγίου και του Radio Nowhere. Και καθώς αυτές οι συχνότητες μας φτάνουν στη γη από το μυστικό διαστημικό σταθμό, αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Όπως κάθε τρίτη στις 10, έτσι και σήμερα, live, ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ και σας προσκαλεί για ένα μεγάλο, περιπετειώδες, μυστηριώδες ταξίδι στην κούφια γη, μέσα από τα δύο βιβλία μου για την Κουφιαγή που μετά από τόσο πολύ καιρό επιτέλους επανεκδίδονται σε επαιτειακές νέες εκδόσεις σε περιορισμένα αντίτυπα από το Άωρατο Κολέγιο. Και μπορείτε να τα ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strains και να τα αποκτήσετε από εκεί και να σας ταλούν κρυφά στο σπίτι σας από το το Κολέγιο. Μιλώντας για αυτά τα βιβλία, μπαίνοντας μέσα σε αυτά τα βιβλία, στο βιβλίο Κουφιαγή και στο βιβλίο ίσως στην Κουφιαγή, το δεύτερο μέρος, κυριολεκτικά μπαίνεται σε έναν άλλο κόσμο. Αυτή είναι η δική μου πρόθεση. Να τον, να βάλω τον αναγνώστη μου σε έναν άλλο κόσμο και να τον μειήσω στα μυστικά του, Αυτό το πούμε έτσι. Είναι μια συγγραφική πρόθεση. Η, όπως, λέω, όπως έχω πει... Ε, το να μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο αφορά φυσικά το ξεπέρασμα των ορίων. Είσαι στον κόσμο της δικής σου αντίληψης και ξαφνικά ανοίγει μια πύλη και μπαίνεις στον κόσμο μια άλλης αντίληψης, στον κόσμο των μυστηρίων. Και το ξεπέρασμα αυτών των ορίων, είτε αυτά σχετίζονται με την παρούσα κόσμο αντίληψή σα, είτε με τα συμβατικά δεδομένα της επιβαλόμενης, κατά την απόψή μου, καθημερινής πραγματικότητας, είτε ακόμη και μετανοητικά και γεωγραφικά σύνορα που μας χωρίζουν από το άγνωστο. Και έτσι το λαβυριθώδες ζήτημα της Κούφιας Γης νομίζω ότι δόκιμα εντάσσεται σε εκείνο το γενικό κεφάλαιο που εγώ ονομάζω εναλλακτικές κοσμοθεωρίες. Ή αν προτιμάτε, εναλλακτικές πραγματικότητες. Και οι δύο όροι αυτή είναι οι μου. Όπως και ο όρος είναι δικό μου επίσης Γιατί πραγματικά... Όλο αυτό το μυστήριο και η διερευνήση του έχει προκαλέσει και μία νέο μυθολογία. Φυσικά κάποιοι θα το ξέρουν αυτό και εγώ το έχω αφιερώσει κεφάλαια στα δύο βιβλία αυτά για αυτό το ζήτημα. Ε, σε μεγάλο βαθμό το θέμα ανήκει φαινομενικά τουλάχιστον στα σημεία αυτά στο πεδίο του φανταστικού. Ε, όπως αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα στους αιώνες από τη μεγάλη παράδοση της φανταστικής λογοτεχνίας και της μελέτης του παράξενου. Να διευκρινίσω ότι εγώ με τον. και όχι μόνο εγώ, όλοι οι, δοκιμα, οι άνθρωποι που δόκιμα γνωρίζουν πράγματα για το φανταστικό. ότι με τον όρο φανταστικό δεν εννοώ το ψεύτικο, έτσι, ούτε το φαντασιωσικό. Το φανταστικό αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο θεμάτων που αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από τι λεπτομέρειέ του και τι προθέσει του, στο οποίο ανήκουν αμέτρητε περιοχέ προ εξερεύνηση και αμέτρητε περιοχέ τη λογιότητα από αυτές τις μυθολογίες και των παραδόσεων, μέχρι τις παράξενε διηγήσεις και τη λογοτεχνία του υπερφυσικού, από την επιστημονική φαντασία, τους κόσμους της φιλοσοφίας, μέχρι τις δοξασίες του μυστικισμού, τις εναλλακτικέ κοσμοθεωρίες, την κεντρική συνομοσιολογία και την μυστική ιστορία του κόσμου, όπως είπα και την μυστική ιστορία των ιδεών. Τώρα, το γεγονό ότι και εγώ το αναλύω για πρώτη φορά στα βιβλία αυτά με πάρα πολλέ λεπτομέρειε, αλλά και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη φανταστική λογοτεχνία το γνωρίζουν. και αν Κάποια δεν τα γνωρίζουν όταν τα μάθουν μέσα από τα βιβλία αυτά. Ε, έχει πρωταγωνιστήσει η κουφιαγή σε πολλά σημεία τη φανταστική λογοτεχνία μέσα του αιώνε, ε, και ειδικά του τελευταίου δύο-τρει αιώνε, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι, προ, ότι, ότι είναι καθαρή φαντασία. Για να φέρω ένα απλοϊκό παράδειγμα αποστασιοποιημένο λίγο από την κουφιαγή. Για να κατανοήσετε ακριβώ με ένα παραδειγματάκι. Τι εννοώ. Ας πούμε, η ουφολογία και το φαινόμενο, το μυστήριο των UFOs είναι ίσως το μεγαλύτερο σύμπαρ μυστήριο που μπορεί να μπει κανεί Και μετά η κουφιαγή. Ε, οπότε, ε, είναι ένα διάσημο ζήτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα σε δεκάδες χρόνια. Ε, κατά τα φαινόμενα κρατάει από την αρχαιότητα αλλά ο Φύσιαλοι, ας πούμε, είδε 80 ετών, άλλη το μυστήριο. Είναι αληθινό το φαινόμενο αληθινό το μυστήριο, αληθινό το ζήτημα, με αληθινά πράγματα, με αληθινές εμπειρίες, αληθινές καταστάσεις και πράγματα, αληθινά ντοκουμέντα και πάει λέγοντα συμπεράσματα κλπ. Ε, αλλά παρόλα αυτά έχει πρωταγωνιστήσει σε άπειρα σημεία τη φανταστική λογοτεχνία. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον να προσεγγίζει τη φανταστική λογοτεχνία, να συναντάει εκεί ας πούμε ιστορίε για εξωγήινους, για διαστημόπλεια, για πτάμενου δίσκους, για εσωγήνου, για εξωδιαστασιακού, για ταξιδιώτε τον χρόνο κλπ. με πτάμενου δίσκους, με το ένα μετάλλο, και να νομίζει ότι το ζήτημα προέρχεται από τη φανταστική λογοτεχνία και ότι είναι φανταστικό. Όχι. Είναι ένα πολύ διαδεδομένο μυστήριο, αληθινό, το οποίο ακριβώ για αυτόν λόγο έχει χρησιμοποιηθεί. Πάρα πολύ και στη φανταστική λογοτεχνία. Δεν σημαίνει ότι προέρχεται από τη φανταστική λογοτεχνία. Αλλά και στη φανταστική λογοτεχνία, στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει, ας πούμε, π το μυστήριο αυτό, χρησιμοποιούνται σαν δεδομένα, σαν βασικές εμπνεύσεις, σαν συμπερασματολογία πολλές φορές, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν είναι του φανταστικού τύπου, αλλά χρησιμοποιούνται με τρόπο φανταστικό. Ε... Δηλαδή είναι σαν να λέω ότι το φλιτζάνι με το τσάι για το οποίο, το οποίο πίνω το τσάι μου αυτή τη στιγμή είναι πραγματικό, είναι εδώ μπροστά μου, χειροπιαστό, είναι ένα αληθινό ζήτημα, ό,τι και να συζητήσουμε γι' αυτό βασίζεται στην παρουσία του, αλλά ταυτόχρονα πούμε, μπορούμε να πούμε άπειρα πράγματα γι' αυτό. Μπορούμε, και είναι μια ωραία ιδέα ίσως για να φτιάξουμε μια ιστορία. Και λοιπόν θα είναι μια ιστορία, όπως το έχετε συνηθίσει και από τον κινηματογράφο, που βασίζεται σε αληθινά γεγονό Λοιπόν, αυτό για το φανταστικό να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια, ε, το φανταστικό, όπως το δνοούμε δόκιμα, και όχι τα ψέματα, το ψεύτικο ή το φανταστικό, είναι οτιδήποτε ξεπερνά τα συμπατικά δεδομένα, όπως τα ξέρουμε, που μας εντάσσει δηλαδή σε ατμόσφαιρες που εμπνέουν και οδηγούν στην αμφισβήτηση των καταστάσεων, των αντιλήψεων κλπ. Στην υπέρβαση δηλαδή τελικά. Στην έμπνευση και στην υπέρβαση και στην εξερεύνηση τελικά των μυστηρίων, όπως και να το κάνουμε, των μυστηρίων του εαυτού και των κόσμων μας. Η τέχνη δηλαδή του φανταστικού είναι εκείνη η θαυμαστή τεχνοτροπία, α την πούμε έτσι, μέσα από την οποία κατασκευάζουμε κόσμους μέσα σε κόσμους. Είναι η τέχνη της, μπορούμε να το πει, το πει έτσι κανείς, τη εμπνευσμένης σύνθεση και εξερευνηση. Και επειδή βέβαια και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δικαιώνει τον εαυτό της κατά κάποιο τρόπο και τα θέματα αυτά που τα έχει πιάσει και το φανταστικό δικαιώνει τον εαυτό του στην ουσία. Τώρα, όσον αφορά εμένα προσωπικά, να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Ε, εγώ δεν... Ε, για αυτόν τον λόγο που ανέλησα τώρα, δεν θέλησα γράφοντας τα δύο βιβλία αυτά να πείσω κανέναν για κάτι που να μην έχει την προδιάθεση να πιστεί από μόνος του γι' αυτό. Γιατί και εγώ δεν είμαι κανένα είδου όπω με λένε πολλοί ερευνητή. Εγώ είμαι ένα από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτό το γνωσιολογικό αναλλακτικό χώρο στην Ελλάδα. Και σας λέω εγώ ότι που ξέρω του πάντε και τα πάντα. Μπορώ να γράψω μια ιστορία των καταστάσεων αυτών στην Ελλάδα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ μου. Κάποιον που να δικαιώνει τον όρο ερευνητή, να έχει αυτόν τον όρο. Το οποίο δεν σημαίνει και τίποτα. Γιατί ο όρο ερευνητή σημαίνει είτε κάποιον που κάνει κάθε έρευνε σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο ίδρυμα κλπ. κλπ. Είτε σημαίνει τον ιδιωτικό ερευνητή, τον detective δηλαδή. Και πραγματικά, πολλοί που θέλουν να φέρουν αυτόν τον όρο δεν έχουν σκεφτεί ότι πρέπει να λειτουργήσουν σαν detectives, όχι σαν ομιλητέ. Να λένε διάφορα, του Αλλά τέλο πάντων, αυτό άλλη συζήτηση έχω κάνει μερικέ φορέ δημοσίω. Και δεν έχω γνωρίσει λοιπόν εγώ ποτέ μου κανέναν που να δικαιώνει να έχει αυτόν τον όρο, ο οποίο είναι και άκυρο κιόλα. Και αν έχω γνωρίσει κάποιου που θα μπορούσε να του χαρακτηρίσει ερευνητέ, α το πούμε έτσι, είναι με στα δάχτυλα του ενό χεριού. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι και οι όλοι πεθαμένοι πλέον. Οπότε, εγώ δεν είμαι κανένα είδου ερευνητή. Ποτέ μου δεν υποστήριξα ότι είμαι κάτι τέτοιο γελίο. Ούτε φυσικά είμαι και επιστήμονα. Και πάνω απ' όλα δεν είμαι και επιστημονιστή. Είμαι ιδεαλιστής στις τοποθετήσεις μου. Είμαι απλώς ένας συγγραφέα. Και αν έχω ερευνήσει και μελετήσει κάποια θέματα που με εξητάρουν εμένα, είναι γιατί με ενδιαφέρουν προσωπικά εμένα. Για πολλούς συγκεκριμένου λόγους, δεν είναι γνωστοί όλοι, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές μου ανησυχίες και εξερευνήσεις. Και κάνω ανταποκρίσεις που και που προς τους συνταξιδιώτες μου από τι περιπέτειες μου αυτέ. Αυτό είναι όλο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Να αποδείξω τίποτε σε κανέναν, ούτε με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αυστηρέ αποδείξει για οτιδήποτε. Δηλαδή, ο όρο απόδειξη ανήκει στα δικαστήρια, πούμε, στα ταμιακέ μηχανέ, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Και άλλωστε, οι αυστηρέ αποδείξει για οτιδήποτε, εγώ, να σα πω την αλήθεια, συνήθω τι θεωρώ αυθαίρετε ή προμελετημένα κατευθυνόμενε. Έχουν και, έχουν και κάποια ατζέντα που Με ενδιαφέρει να εκφράσω τι δικέ μου απόψει και τα συμπεράσματα μου που έχουν προκύψει από ασχολίες που τις αγαπώ και αληθινά τις κάνω. Δηλαδή ασχολούμαι αληθινά με τα πράγματα για τα οποία γράφω και μιλάω. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που ξέρω που το υποκρίνονται αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω. Και με διαφέρει να μεταδώσω κάποια πράγματα στους ανθρώπους που ευχαρίστως θα κοιτούσαν εκεί που τους δείχνω. Σε δηλαδή στην ουσία που νιώθουν όπως και εγώ. Στου συνταξιδιώτε μου. Ή έστω και στους ανθρώπους που θέλουν καλοπροαίρετα να με πιστευτούν για λίγο στην εξερεύνηση για παράδειγμα ενό μυστήριου ή στη διήγηση μιας ιστορίας ή στην ανάλυση κάποιου ζητήματος. Επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ, συνταξιδιώτες μου, ότι οι υπόλοιποι μου είναι μάλλον αδιάφοροι. Λοιπόν, όσον αφορά για το βιβλίο αυτό κατά αυτό, με <coughs> συγχωρείτε, Όσον αφορά για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, το «Κουφιαγί» του 1998 και τη συνέχεια του, το δεύτερο μέρος, που είναι πιο, κάνει μια εμβάθυνση περισσότερη, ας πούμε, το είσοδο στην Κούφιαγή, γι' αυτό και λέγεται έτσι. Το βιβλίο αυτό για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, στα βιβλία αυτά παρουσιάζω ένα μεγάλο πανόραμα μυστηρίων. Αυτό έκανα. Δεν είμαι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε μια θεωρία και θέλει να την πουλήσει ή να πείσει σε κάποιους για κάτι. Καμία σχέση και δεν θα το καταλάβετε και αυτό άμα διαβάσετε τα βιβλία σας που δεν τα έχετε διαβάσει. Mm. Απλά παρουσιάζω ένα μεγάλο πανόραμα μυστηρίων. Το κάνω πακέτο, το έχω εξερευνήσει και επιτόπια και θεωρητικά και με μελέτε και με όλου του τρόπου. Mm. πούμε και συγκεντρώνω όλο το πανόραμα του μυστηρίων περικού φιαζγή και το παρουσιάζω. Αυτό κάνω. Θα μπορούσα δηλαδή να είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένα ρεπορτάζ. Δεν θα ε, κατηγορούσατε τον ρεπόρτερ για κάτι που θα λεγόταν μέσα στην παρουσίαση ε, από τους ανθρώπους που παρουσιάζει, από τα εξκαταστάσεις και τα πράγματα, είναι η παρουσίαση μιας ολόκληρης μυστηριακής θεματολογίας, που της δίνω το εγώ το τίτλο κουφιαγί. Γη», Earth". Α, Αυτά τα βιβλία εισήγεχαν αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα. Εγώ τώρα αυτά τα ζητήματα στα βιβλία αυτά της «Κούφιας ε, τα αναλύω συμπρασματολογώ, κάνω σημειολογία ξεφεύγω δηλαδή πολύ και μιλάω για μυστήρια καταστάσεις και πράγματα που με αρχική βάση τα βιβλία αυτά δημιούργησαν μια ολόκληρη ένα μεγάλο κομμάτι της εναλλακτική γνωσιολογίας στην Ελλάδα προκύπτουν από αυτά τα βιβλία από τη σημειολογία μου και βέβαια να, θέλω κυρίως να τονίσω ότι κατά κύριο λόγο δεν παρουσιάζω τις δικές μου επιθήσεις Κάποιε, με κάποιε πεπιθήσει που παρουσιάζονται, συμφωνώ με κάποιε άλλε. Τι παρουσιάζω απλώ. Παρουσιάζω τι πεπιθήσει των ανθρώπων που δημιούργησαν ή εξερεύνησαν ω τώρα αυτό το πανόραμα μυστηρίων. Σκιαγραφώ δηλαδή συνθετικά, πολυεπίπεδα, όλη τη θεματολογία που δημιουργήθηκε έτσι, μα και καταδύομαι, εδώ και εδώ είναι το ενδιαφέρον, μέσα στι σκιέ τη. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο των σκιών, τον υπόγειο, για να κάνω τι δικέ μου ανακαλύψει. Αποκαλύπτω πολλά Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που ανακάλυψα Δεν τα έχω αποκαλύψει όλα ούτε πρόκειται Είναι ένα μάταιο έργο Έκανε ό,τι μπόρεσα όμως Οπότε στο βιβλίο αυτό Το πρώτο για την Κουφιακή και στο δεύτερο Είμαι ο συνθέτης όλου αυτού του πανοράματος μυστηρίων Χρησιμοποιώντας βέβαια την κάπως μεγάλη γνωσιολογική εποπτεία μου Που έχει προκύψει από την πολύχρονη ενασχόλησή μου Με τα θέματα αυτά, αυτό είναι όλο και από το μεγάλο ενδιαφέρον μου βέβαια, ήταν αφοσίωσή μου. Μα ταυτόχρονα γίνομαι και ο παρατηρητής ή αν θέλετε ο χαρτογράφος των προεκτάσεων αυτής της σύνθεσης, ο οποίος οδηγείται μέσα της, καθώς καταδίεται μέσα της, σε ειδικές εξερευνήσεις, είτε λόγιες είτε επιτόπιες. Αυτό βέβαια καταλήγει σε συμπρασματολογίες, εννοείται, ή ακόμη και σε μυστικές γνώσεις που επίσης προσπάθησα να καταθέσω, όπως έκρινα ή όπως μου Βέβαια, γνωρίζετε καλά, δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, ότι αυτά τα παράξενα και ενδιαφέροντα μυστήρια και ζητήματα είναι για λίγους. Ε, δεν μπορούν, δηλαδή, να αναπροσαρμοστούν σόνοι και καλά για όλους. Αντίθετα, όσο πιο πολύ ενδιαφέρονται για αυτά, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν στο πεδίο των λίγων, δηλαδή να ξέρουν ότι σε χώρους και καταστάσεις που είναι για λίγους. Αυτή είναι η αλήθεια. Λάω για όλα αυτά παράξενα και ενδιαφέροντα μυστήρια και ζητήματα γενικά. Πόσο μάλλον για το πανόραμα αυτό των μυστηρίων, την κουφιαγή. Εγώ παρόλα αυτά, όπως κάνω πάντα, στις σελίδε αυτών των βιβλίων προσπάθησαν να τις, τις αυτές, προσπάθησαν να τις κάνω και να είναι για όσο περισσότερος γίνεται, αλλά που έχουν την καλή διάθεση να με ακολουθήσουν. Δηλαδή, προσπάθησα οι καλεσμένοι μου να μην χωρούν σε ένα δωμάτιο, α πούμε, όπω γίνεται συνήθω, όπω συνηθίζεται από του μυστικιστές, αλλά σε μια μεγάλη αίθουσα. Τώρα, αν κάποιοι δεν έχουν συνηθίσει να μπαίνουν σε τέτοιε αίθουσε και δεν έχουν την ευχαίρεια να παρακολουθούν καλά τι γίνεται μέσα σε αίθουσε όπω αυτή και γιατί, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι είναι παρόντε, και στον πρόλογο του βιβλίου το κάνω, του πρώτου και του δεύτερου, και εδώ το λέω, ζητώ την κατανόησή του ω προ αυτό. Αν νιώθουν ότι κάπου κάτι δεν τους ταιριάζει, δεν το εγώ για αυτό. Διότι εγώ τα έκανα όλα όπως έπρεπε να γίνουν σε αυτές τις έστω και ασυνήθιστες περιστάσεις αυτού του είδους. Δηλαδή, εγώ το έκανα καλά. Ε, τώρα, το βασικό πράγμα που με ενδιέφερε εμένα εξ αρχής και με ενδιαφέρει πάντα είναι, ή αυτό έρευνω στην ουσία όταν έρευνω κάτι, είναι η φύση τη πραγματικότητα. Και έχω, ας πούμε, στον πρόλογο του... Τον original πρόλογο του πρώτου βιβλίου για την Κούφιαγή και την ιστορία αυτή με τα ψαράκια στη λιμνούλα. Αυτό τα λέει όλα. Είναι μια παιδική μου εμπειρία την οποία διηγούμε. Είμαι πάνω από μια λιμνούλα σε ένα δάσο και έχει κάτι ψαράκια μέσα. Και προβληματίζομαι, α πούμε, για το πώ τα ψαράκια αυτά ζουν στον κόσμο του τελείω. Δεν με αντιλαμβάνονται εμένα, δεν αντιλαμβάνονται τίποτα από τον κόσμο. τους νομίζουν ότι ο κόσμο είναι η λιμνούλα του κλπ. Ε, έχει γίνει διάσημο αυτό το. Αυτή η ιστοριούλα μου, αυτή η παιδική μου εμπειρία και μάλιστα προκάλεσε και τον τίτλο αλλά και το κόνσεπτ ενό μετέπειτα αργότερα. Πολύ βιβλίο μου Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει. Ε, έχει προκύψει από τον πρόλογο ας πούμε, του βιβλίου Κουφιαγή. Είμαι ο Πατελή Γιαννουλάκη. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και σήμερα συζητάμε για την Κουφιαγή Με πρόφαση την επαιτειακή, πανηγυρική. αυτό το πούμε έτσι, έτσι θέλω να το βλέπω εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενο την επαιτειακή επανέκδοση των δύο έργων μου, του έργου μου για την Κούφιαγή, των δύο βιβλίων μου, Κουφιαγί του 1998 και ίσοδος στην Κουφιαγί του 2004, που είναι εξαντλημένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους γίνονται και πάλι διαθέσιμα και όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα μυστήρια, που όπως είπα, δυστυχώς είναι για λίγους, ε, παρόλα αυτά έγιναν sellers τα βιβλία αυτά, ε, που θέλω να ελπίζω ότι έγιναν εξαιτία τη. Ε, αφοσίωσίζουμε να τα παρουσιάσω όσο καλύτερα γίνεται. Για τα θέματα αυτά είναι δίστροπα. Ε, και έγιναν διαθέσιμα μετά από τόσα χρόνια, ήταν εξαντλημμένα και όποιο θέλει να τα αποκτήσει μπορεί να τα αποκτήσει άμεσα από, τις, ε, ε, από, από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Στο ίντερνετ μπορείτε να, πείτε, να βρείτε να βρείτε το website του περιοδικού Strange, αν βάλετε στο Google περιοδικό Strange, είναι το πρώτο μάλλον αποτέλεσμα που θα σα βγάλει, η διεύθυνση είναι strangepablaegnarts.com Το eggnarts είναι το strange ανάποδα, strangepablaegnarts.com και εκεί θα ανακαλύψετε βιβλία μέσα στο website, έχει ένα e-shop και θα ανακαλύψετε τις επανεκδόσεις αυτές τις επιτειακές τη κούφια γη και του είσοδου στην κούφια γη. Και μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και αναρωτιέμαι πάντοτε, μ' ακούει κανένα εκεί έξω άραγε ρε παιδιά. We are getting old But you are always on my mind My heart just won't grow cold We left a million miles behind The water has all gone We didn't reach the planet yet To land our, our spaceship on Surfing so through the galaxy With stardust in your hand We lost the, the earth forever And the moon is no more dead. Gliding through the universe, we maybe once survived. We lost the earth. For Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα στι 10, παρακολουθείτε τι συχνότητε που εκπέμπουμε από το υπερπέραν, από το μυστηριώδε σκάφο μα, από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό που κάνουμε την περιπέτειά μα γύρω από τη Γη και στέλνουμε τι συχνότητε μα εκεί κάτω, τι οποίε παρακολουθείτε, οι οποίε αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Και σήμερα έχουμε καταδιθεί στην Κούφιαγι με πρόφαση την επαιτειακή επανέκδοση του έργου μου για την Κούφιαγή των δύο βιβλίων αυτών του 1998 το Κούφιαγι και του 2004 το είσοδο στην Κούφιαγι από το Άωρο το Κολέγιο. Τα δύο. Να, τώρα, εδώ θέλω να καταδεχθούμε σε ένα ζήτημα που μου έχει κάνει και πάντα μου έκανε μεγάλη, πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώ το παρακολουθούσα να εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Ε, και αυτό γιατί ήταν για μένα, ανέκαθεν, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα και ένας εντυπωσιασμό, ένιωθα έτσι, ένα εντυπωσιασμό και μια αναρώτηση. Στα βιβλία αυτά. Ε, Έθιξα πάρα πολλά ζητήματα με τη δική μου σημειολογία, με, με το δικό μου αποκαλυπτικό τρόπο, με τις δικές μου γνώσεις και επιτόπιες έρευνες, μελέτες, και τι δεν έκανα για τα βιβλία αυτά. Έθιξα πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία ήταν πολύ ειδικά, με τα οποία δεν ασχολούνταν κανένα. Ή αν ασχολούνταν, ασχολούνταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν πολύ ιδιαίτεροι, πολύ ειδικοί, πολύ γνωσιολόγοι, οι οποίοι πώ μπορεί να είναι αυτοί. Και για πρώτη φορά αυτά τα πολύ ειδικά ζητήματα μπήκανε στα βιβλία αυτά από μένα. Εισήγαγα δηλαδή για πρώτη φορά το ζήτημα τη Κούφιας γη στην Ελλάδα, αλλά και όλη την γνωσιολογία αυτή του πράγματο, η οποία αποσυνδέθηκαν πολλά από αυτά τα ειδικά ζητήματα που τα συνέδεα εγώ με την κούφια γη στα βιβλία αυτά, αποσυνδέθηκαν από το ζήτημα τη Κούφιας γη και γνώρισαν μια δική του εξέλιξη, μια δική του περιπέτεια που ξεκίνησε από τα βιβλία μου αυτά και από μένα. Και μου έκανε πάντα εντύπωση, γιατί αυτά τα ζητήματα ήταν όλα πολύ ειδικά. Πώς τώρα τα πήρανε και πώς έγινε, συνέβαλε προφανώς και το, το ίντερνετ σε αυτά και οι μεγάλε δραστηριότητες σε αυτούς τους γνωσολογικούς εναλλακτικού χώρους που ε, υπάρχουν στο ίντερνετ. Και θέλω τώρα λίγο έτσι να καταδειθώ σε όλα αυτά τα ειδικά ζητήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ε, στα δύο βιβλία αυτά για την Κούφιαγη, στο έργο μου για την θα το κάνω έτσι random, όπως μου έρχεται. Θα έπρεπε κανονικά να φτιάξω μια λίστα έτσι με αξιολογική, ας πούμε, να έχουν βαθμό σημασίας και καθοδικό. Αλλά τώρα θα το κάνω όπως μου έρχεται. Ε, τυχαία, random που λέμε. Ό, όπως μου το στο μυαλό. Και δε, φυσικά δεν καταφέρω τα θίξω όλα τώρα σε ένα ε, μονόλογο που κάνω, αλλά θα, νομίζω θα μπορέσω να θίξω πολλά από αυτά. Ε... Το πρώτο, θα, θα πω πράγματα λέει, τώρα, τα οποία σας είναι πλέον ίσως εσείς που, που ασχολείστε με, το, με την εναλλακτική γνωσιολογία και με τις εξερευνείς του αγνώστου κλπ. Θα σας φανούν πλέον κάπως οικεία και γνωστά, αλλά ε, η πρώτη φορά που υπόθηκαν, υπόθηκαν στις σελίδες του έργου μου για την κούφια γη. Λοιπόν, το γεγονός, φέρνω παραδείγματα, το γεγονός ότι οι πολλοί, εννοώ πολλοί, Χριστιανικοί παλαιοί ναοί έχουν χτιστεί επάνω σε αρχαίους ελληνικούς ναούς αυτό το πράγμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο, στο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο για την κούφια γη. Και στο δεύτερο. Για πρώτη φορά. Δεν είχε υποθεί ποτέ πριν. Στη δική μου αντίληψη τουλάχιστον. Μπορεί κάπου οψκιούρα, α πούμε, κάποιο να το είχε αναφέρει κάπου, α πούμε, ξέρω, και να μην το γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, αναφέρθηκε... Και γιατί, γιατί έγινε επιτόπια ανακάλυψη αυτού του πράγματος. Δηλαδή στις περιηγήσεις μας μαζί με του συνεργάτε μου και κυρίως μαζί με τον Δημήτρη το Κούγκλο, αιωνία του ημνήμη, ε, ανακαλύπταμε συνεχώς, ε, ανακάλυψα δηλαδή εγώ παρελειμμένως, ας πούμε, αυτό το γεγονός. Ότι έβλεπα δηλαδή ότι σχεδόν όλοι οι παλαιοί φυστιανικοί ναοί, οι, οι μονέ ανά την Ελλάδα ήταν χτισμένοι από πάνω από αρχαίους ναούς. Αυτό τώρα, ε, άμα το αναφέρει σε κάποιον που δεν είναι μαζί σου να το δει, να το συζητήσει, να το αναλύσει, αλλά απλώ πάρει αυτή την αναφορά, το έχει στο μυαλό, α πούμε, κάποιου είδου καθίσματος, δηλαδή κάποιου είδου ακύρωση ότι πήγαν οι χριστιανοί ναοί από πάνω και ακύρωσαν τον αρχαίο ελληνικό ναό. Να, δεν έγινε έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό το γεγονό. Ο λόγο είναι, είναι η ιδιαίτερη τόπη, η μυστική τόπη. Το μυστικό σα θυμίζω σημαίνει secret, αλλά τα. Αλλά στην πραγματικότητα στα ελληνικά σημαίνει αυτό που προέρχεται από του μύστε, από τα μυστήρια, είναι το μυστικό. Η μυστική αυτή τόπη λοιπόν είναι το, το, ήταν ο λόγο. Δηλαδή, η, αν θέλετε, η ιερή γεωγραφία. Θέλω να το πείτε έτσι: Η ιερή γεωγραφία προκύπτει επίση από τα βιβλία αυτά, θα σα πω μετά. Mm. Λοιπόν, λόγω ιερή γεωγραφία, λόγω των μυστικών τόπων, λόγω των δυνάμεων αυτών, των τόπων δύναμη που υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ. Εκεί αυτό το πράγμα το εντόπισαν οι αρχαίοι και κάνανε εκεί του ναού. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο ιερατείο, το οποίο επίση ασχολείται με μυστηριώδη πράγματα όπω και οι αρχαίοι, ε, θέλησε να εντοπίσει αυτού του τόπου και σε μεγάλο βαθμό υπήρχαν ήδη. Δημιούργησαν σημαδούρε οι αρχαίοι, ότι εδώ. Και έτσι λοιπόν πήγαν στον ίδιο τόπο για τον ίδιο λόγο που το χτίσαν εκεί οι αρχαίοι, για τον ίδιο λόγο ήθελαν να το χτίσουν εκεί και οι, οι και επειδή πλέον τα, τα αρχαία κτίσματα ήταν ερείπια, α πούμε, πολλέ φορέ χρησιμοποίησαν και σε ένα δομικό υλικό επίτηδε, όχι για λόγους ε, οικονομία ή κάτι τέτοιο, αλλά για λόγου ε, φόρτιση, α πούμε, ακόμα και το οικοδομικό υλικό, τα μάρμαρα δηλαδή των αρχαίων ναών, για να χτίσουν από πάνω έναν άλλο ναό. Ε, εκμεταλλευόμενοι όπω και οι αρχαίοι τον ιδιαίτερο εκείνο τόπο. Αυτό είναι ο λόγο, όχι να ακυρώσουν ή να καθίσουν από πάνω, α πούμε, όπω κάνουν στο box, α πούμε, που <χει> πέθει, παλιά. Έπεσε ο άλλο κάτω, όσο και κάτω, τον άλλο από πάνω του και θεατρικό λόγο. Ε, πολλοί το σκέφτονται έτσι. Ενώ δεν είναι έτσι οναδικό, δεν είναι αυτό εδώ που λέω. Από τη μια. Και από την άλλη, επίση, όσον αφορά τον κόσμο, τον πολίτη, τον λαό δηλαδή, συνήθιζε ο λαό να ε, έχει ένα δέος για αυτά τα μέρη, επειδή δηλαδή εκεί υπήρχε ο ναός και να πηγαίνει εκεί συχνά. Είχαν δημιουργήσει, δηλαδή, που λέμε, την πεπατημένη οδό προ τα εκεί. Συνήθιζε ο κόσμο να πηγαίνει και, το, και διατηρήθηκε αυτή η συνήθεια. Δηλαδή. Θέλουν να εκμεταλλευτούν και τι συνήθεια αυτήν. Αυτό είναι ο λόγο. Πρώτη φορά λοιπόν αυτό το γεγονό υπόθηκε, με λεπτομέρειε βέβαια, το αναλύω, στο έργο μου για την κούφια γη και το παρουσίασα μέσα από τις σελίδε τη κούφια στην Ελλάδα, σαν ανακάλυψη την οποία είχα κάνει. Μια άλλη ανακάλυψη επίση, πολύ παράδοξη, ήταν ε, τα εκκλησάκια. Τα μικρά, δηλαδή εκείνα εκκλησάκια, τα μικροσκοπικά, τα οποία υπάρχουν παντού στην Ελλάδα, στην Ήπεθρο είχα ανακαλύψει ότι πολλά από αυτά είναι κωδικά. Δηλαδή λειτουργούν σαν κωδικές σημαδούρες ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο κωδικοποιούν. Για παράδειγμα υπάρχει μια σπηλιά πάνω στο βουνό, στο δρόμο που είναι κοντινός από κάτω, υπάρχει ένα κλεισάκι που το μαρκάρει, γιατί πηγαίνεις σε μια οδό στην Ήπεθρο, ανεβαίνεις σε ένα βουνό ή whatever, και το... Ε, το περιβάλλον είναι επαναλαμβανόμενο είναι για σένα που είσαι επισκέπτης και δεν μπορείς να, ε, να θυμηθείς ή να εντοπίσεις ας πούμε, ένα σημείο συγκεκριμένο. Οπότε μπαίνει το εκκλησάκι εκεί και να σου πει εδώ. Και μετά κοιτάς προς το πάνω και να είναι από το πάνω. Είναι. Σαν δηλαδή μακρινό σημάδι που ε, μάλιστα ε, είχα ανακαλύψει και πολλά τέτοια εκκλησάκια στα οποία άμα κοιτούσε από το σταυρό τους, που είναι ένα σταυρό από πάνω, ο σταυρός ακριβώς... Ε, εντόπιζε το, το ιδιαίτερο μέρος το εξαιτία του οποίου είχε τοποθετηθεί κωδικά εκείνο το κλεισάκι εκεί και ήταν, ξέρω εγώ, παράδειγμα που είχε και μια κωδική ονομασία, ο Άγιος Φανούριος, ο Φανερώνιας. Και λοιπά. Ε, με εντυπωσίασε μάλιστα ότι είχα βγάλει και κάτι φωτογραφίες, πάντα τα έβγαζα αυτό, έχω μια τεράστια συλλογή από φωτογραφίες από τέτοια εκκλησάκια κωδικά, που σημαδεύουν κάτι στον τόπο. Είναι ποικίλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο σπηλιέ. Μπορεί να είναι μια τούμπα ιδιαίτερη. Μπορεί να είναι ένα σημείο που κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα, μυστικό κλπ. Βέβαια, να πω ότι τι περισσότερε φορέ τα κλεισάκια αυτά έχουν άλλη χρήση. Δηλαδή, μπαίνουν εκεί επειδή έχουν γίνει κάποια δυστυχήματα αυτοκινητιστικά, είτε γιατί το χωράφι που υπάρχει δίπλα εκεί ε, είναι κάποιο και βάζει το κλεισάκι για να ευλογεί ο άγιο αυτό το χωράφι. Να το προστατεύει. Ε, αλλά πολλέ φορέ είναι και έτσι αναμνήσεις α πούμε, ή προσευχή στην ουσία περιστατικών κακών που έχουν γίνει εκεί. Κυρίω ατυχημάτων, αλλά και άλλων κακών περιστατικών και πολλέ φορέ και μεταφυσικών περιστατικών. Δηλαδή έχει γίνει κάποιο θαύμα ή κάποια πολύ παράξενη μεταφυσική εμπειρία και αυτό, σαν τάμα που το έζησε αυτό εκεί, βάζει το κλεισάκι. Ήρθε εδώ, έγινε. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία με τα κλεισάκια. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο βιβλίο Κουφιαγή επίση. Έγιναν διάσημα τα θέματα αυτά μετά. Ε, ασχολήθηκε πάρα πολλούς κόσμος, διαστρεβλωμένα με ανοησίες με, χωρίς να έχουν πολύ κατά τη διάδοση την πηγή ποια είναι που ήταν το, το, τα βιβλία για την κούφια γη ε, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν λοιπόν αυτά τα θέματα στις σελίδες της κούφιας γης. μετά το γεγονός ότι ανακάλυπτα ε, σε, ε, διάφορες εκκλησίες που ήταν ιδιαίτερε, που ήταν σε ιδιαίτερους τόπους κλπ όπω το εξέτασα με δυο λόγια προηγουμένω, κωδικές αγιογραφίες όλο το ζήτημα των κωδικών αγιογραφιών. Ε, το πιο διάσημο από αυτά, ε, που έγινε γνωστό εκείνη την εποχή, είναι πο, έχω κάνει πολλά τέτοια, γιατί έχω επισκεφτεί πολλές τέτοιες κωδικοποιημένες εκκλησίες ανά την Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. Δηλαδή, τι να πω τώρα, από την Κρήτη μέχρι το Roslin Chapel της ε, Σκοτίας. Και από την Καλιφόρνια μέχρι το την Μιτιλίνη. Λοιπόν, εγώ επισκεφτεί πολλού ιδιαίτερου τόπου και πολλέ εκκλησίε, οι οποίε είναι μέσα κωδικοποιημένε, έχουν κωδικοποιήσει, δηλαδή λειτουργεί αυτό το Le Mister de Cathedral, που έλεγε ο Φουλκανέλη. Α πούμε ότι τα, οι εκκλησίε γίνονται βιβλία, κάτι που είναι φανερό π.χ. στου εκκλησίε του κοτσικού ρυθμού, στην Παναγία των Παρισίων, στο Ρόσλινγκ, στο ένα στο άλλο. Αλλά στη δική μα ορθόδοξη παράδοση, στον ορθόδοξο χριστιανικό μυστικισμό, ε, δουλεύει με αγιογραφίε και με συγκεκριμένα σημεία του ναού. Ε, μία λοιπόν από αυτές, φέρω ένα παράδειγμα για να μην χαθούμε σε μεγάλη μυστικιστική συζήτηση, ε, μία από αυτές είναι η ιστορία με την Πανγαία. Το, το, το Παναγία είναι ε, αναγραμματισμός, μεταξύ άλλων, ε, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά λέω εγώ τώρα, ε, είναι αναγραμματισμός και του Πανγαία. άμα το αναγραμματίσετε το Παναγία. Και ε, ε, υπάρχουν αγιογραφίες και εικόνες, οι οποίες και χαράγματα κλπ, Πολύ παλιά συνήθως. αλλά θα το βρείτε και σε νεότερα. Μιμούνται τα παλιά. Ε, και φέρνω αυτό το παράδειγμα. Ε, που είναι μία, η Παναγία σε μια ιερατική στάση. Η ιερατική αυτή στάση η οποία είναι, προέρχεται σχεδόν από την νεουληθική εποχή. Δηλαδή μπορώ να σας δείξω αγαλματίδια και ζωγραφιές σε σπήλαια και χάρακτα βράχια κλπ και αγαλματίδια που ε, πάντα παρουσιάζουν τη μητέρα γη δηλαδή την ε, παρουσίαση ας πούμε της γονιμότητας και και πάντοτε ε, έχει αυτή την ιερατική στάση δηλαδή έχει τα δύο χέρια ε, υπογωνία ανοιχτά δεξιά της και αριστερά της υπογωνία τα, το κάθε χέρι φτιάχνει έχει μια ορθή γωνία. με τις παλάμες προς το μέρος του παρατηρητή μια γυναίκα δηλαδή που κάθεται έτσι αυτό, ας πούμε, είναι, ε, η, ε, παρουσιάζει αυτό την μητέρα γη, τη γέα, ας το πούμε, έτσι πως τη λέγανε πάλια. Ε, και έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται πανγέα, η γη δηλαδή, με αυτή την ιερατική στάση και στις εικόνες αυτές, στο στήθος της, στην κοιλιά της, μέσα, έχει ένα δίσκο ή ένα τρύπα ή μια άνοιγμα, όπως θέλετε να το δείτε, που έχει μέσα το Χριστό μωρό, ε, η πρώτη σκέψη που κάνει κανεί είναι ότι ε, δείχνει ας πούμε, τη σύλληψη του Χριστού. Α πούμε, ξέρω εγώ, δείχνει την Παναγία έγκυο. Ε, είναι ο Χριστό ο οποίο είναι στην αγκαλιά τη Παναγία. Ο μικρό Χριστό που είναι στην αγκαλιά τη Παναγία. Που δεν θέλουμε να μπούμε στι λεπτομέρειε τον δείχνων να κάθει στο γόνατο, να την αγκαλιάζει, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά το παρουσιάζουμε έτσι με, ένα, με μια εικόνα στο στήθο τη, ότι τον έχει εκεί. Ε, αυτό όμω ε, στο, στο κωδικό είναι η πανγ που είναι κούφια και στο, μέσα της έχει τον εσωτερικό ήλιο, τον μυστικό ήλιο. Ε, αυτόν που π.χ. οι αρχαίοι αιγυπτιοι ονόμαζαν «Αμουν Ρα». «Αμουν» είναι ο, ο μυστικός, ο κρυφός. «Αμουν Ρα» ο μυστικός ήλιος. Ο εσωτερικός ήλιος της κούφιας γης. Και έτσι σε μία εικόνα κωδική παρουσιάζεται αυτό το πράγμα. Ανάλογα και τι γράφει από πάνω, κλπ, κλπ. σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο τόπο βρίσκεται κλπ. Ε, Σα έφερα λοιπόν ένα παράδειγμα. Κωδικέ αγιογραφίε και άλλα. Όλα αυτά επίση προέρχονται original από το έργο μου για την κούφια γη. Μεταδόθηκαν αυτά πολύ που λέω τόση ώρα, αλλά η πηγή του είναι τα βιβλία αυτά. Επίση το γεγονό ότι στο Άγιο Βήμα μέσα στι εκκλησίες υπάρχει μια καταπακτή και το λεγόμενο Άγιο Βήμα είναι το βήμα που κάνει για μέσα. Ε, και από ε, ε, την καταπακτή οδηγήσει και πε από κάτω, η εκκλησία είναι κούφια από κάτω κλπ. Πολλέ. Ε, με τα εναλλακτικές αποκωδικοποιήσεις συμβολισμών στις εκκλησίες και σε ναούς και λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά ε, και άλλα πολλά που σχετίζονται με τη θρησκεία ή με τους ναούς γενικώ αλλά και με τους αρχαίους ναούς, προέρχονται από τις σελίδες των βιβλίων αυτών, την εναλλακτική γνωσιολογία και την σημειολογία και τις αναλύσεις τις, και τα μυστικές γνώσεις που αναλύω στα βιβλία αυτά και συζητήθηκαν μετά. Αλλά κατά την διάρκεια των χρόνων που περπατούσαν. Η περιπέτεια που είχαν αυτέ οι γνώσει και αυτέ οι αποκαλύψει, μειώθηκε η σημασία του, μειώθηκε ο όγκο τη ανάλυση του, η σπουδαιότητά του, επειδή κάποιοι αναφ... κάνανε απλώ αναφορέ. Και οι αναφορέ αυτέ μετά πηγαίναν από στόμα σε στόμα, προσέθεταν και, προσέ... προσέ... και διάφορε ανοησίε, διάφοροι που δεν ξέραν τίποτα για όλα αυτά και κάπω έτσι διαστρεβλώθηκαν αυτά, μειώθηκαν. Αλλά γίνανε όμω πολύ γνωστά. Η. πάντοτε όταν διαδίδεται κάτι, μειώνεται. Και εσύ το συναντάς, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της διάδοσης του. Και πρέπει να κάνεις ένα reverse engineering με ανάποδη μηχανική... να ανακαλύψει από πού προέρχεται όλο αυτό... όπου εκεί θα βρεις τα πάντα για το ζήτημα αυτό. Έτσι ισχύει και εδώ, λοιπόν. Η πηγή είναι τα δύο βιβλία μου για την Κούφιαγή. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίση, παρουσίασα για πρώτη φορά στην Ελλάδα... υπήρχε προηγούμενο, ε, ήταν τα βιβλία του Μαρκάτου... Αλλά τα οποία ήταν πολύ ωκριού, δηλαδή ξέραν είναι λίγο κόσμο. Εγώ το παρουσίασα σε σχέση με την κουφιάγη, επειδή είχα το δημιουργεί του που ήταν τέτοιο. Ε, παρουσίασα την αριθμοσοφία, δηλαδή μεγάλο κομμάτι τη διάδοση τη αριθμοσοφία στου εναλλακτικού αυτού χώρου προκύπτει επίση προέρχεται από τι σελίδε αυτέ των έργων μου για την κουφιαγή. Συνδεδεμένο βέβαια, με το ζήτημα τη Κουφιάζει για αριθμοσοφία αυτή, ηλεξάρθυμη και όλα αυτά εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, συνάντησαν για πρώτη φορά ε, μέσα σε ένα best-seller βιβλίο και όχι μέσα σε ένα παλιό βιβλίο όνος άρχιας, πούμε κάτι τέτοιο, ε, την αριθμοσοφία. Τους λεξάριθμους και όλα αυτά εδώ. Δηλαδή, το γεγονός, παράδειγμα, ότι η Μεγάλη Α 666. Είναι από το κούφια Κούφιαγή αυτό. Ο Ταβέλις 666 κλπ. Όλα αυτά είναι από το Κούφιαγή. Γίνανε πολύ γνωστά μετά. Ε, πλέον, η αριθμοσοφία εκφράζεται στο, στα. στα στις μέρες μας από το φίλο μου, τον καταπληκτικό, τον Δημήτρη, τον, τον, Λευτέρη τον Αργυρόπουλο, συγγνώμη, τον, τον Αρκυρόπουλο. Ε, αλλά μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια πριν που ε, ο Λευτέρης δεν είχε βγει ακόμα στην δημοσιότητα. Μάλιστα, εγώ ήμουν ένας από του υπέθυνους που τον έκανα γνωστό ε, στα μετάπιτα χρόνια. Και βέβαια το αξιόλογο έργο του, τα βιβλία του. Λοιπόν, οι λεξάριθμοι λοιπόν και η αριθμοσοφία γίνανε πολύ γνωστοί και πολύ γνωστό ζήτημα από τα βιβλία για την κούφια Ταυτόχρονα οτιδήποτε έχει να κάνει με στο αέ. Ναι, σχολεί να κάνει με τέτοια πράγματα. Πόγε στο φαινόμενα μέσα σε πόγε στο S, κουλπούμ, δίκτια στο, ότι κάπου μπαίνει από εκεί και βγαίνει εκεί, κρυφά και τι συνέβαινε στο παρελθόν και γιατί δημιουργήθηκαν και πώ διάφορα μικρά δίκτυα του μπορούν να ενωθούν ή έχουν ενωθεί, φτιάχνοντα μέσα στα χρόνια, φτιάχοντα ένα μεγάλο δίκτυο σόν, δηλαδή έχει μικρά δίκτυα κάτω από την πόλη ή σε μια ε, συνήπεθρο ή οπουδήποτε, μικρά δίκτυα στον διάσπαρτα με κάποια απόσταση μεταξύ του υπόγεια που δεν συνδέονται και κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια κάποιο φτιάχνει μια σύνδεση του ενός υπόγεια, με του ενός ε, δικ, μικρού δικτύου στον με το άλλο. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να υπάρχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο στον παντού με αυτή τη σύνδεση. Και αν αυτά τα μικρά δίκτυα είναι 3, 5, 10 και δημιουργηθεί η γέφυρα ανάμεσά του, η υπόγεια, η υπόγεια σύνδεση με ένα τούνελ, δημιουργείται έτσι ένα τιτάνιο δίκτυο στών και το, ε, υπήρχε αυτό στη γνώση των παλαιότερων, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν όλο και πιο πολύ, γρήγορα ε, μέσα σε μια γενιά ε, και λιγότερο, τα δίκτυα των υπόγειων στών τα οποία κυριολεκτικά βρίθει η Ελλάδα από κάτω τη. Η όλη Ελλάδα είναι κούφια. Όχι μόνο εξαιτία των 100, 100 τόσων χιλιάδων σπηλαίων που έχουμε, αλλά και εξαιτία των δικτύων αυτών. Και φέρνω και ένα παράδειγμα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση από τότε, από την Κούφια Αγίη και μετά για το Λαβρίο και τι στοές του Λαβριού. Δεν ασχολούνταν κανένα, δεν ήξερε τίποτα κανένα. Και προκύπτουν από τα βιβλία για την Κούφια και μετά πήγαν τόσοι άνθρωποι εκεί, τα ξερεύνησαν. Κάνανε ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικέ εκπομπέ. Λένε ο καθένα τι ανοησίε του κλπ. Το αναφέρω τώρα εδώ και μιλάω για το στοές για να πω α πούμε κάτι το οποίο με έκπληξη είχαμε ανακαλύψει τότε ότι τα δίκτυα στον του λαβρίου έχουν συνολικό μήκος 350 χιλιόμετρα. 350 χιλιόμετρα υπόγειων δικτύων στον. Είναι το λάβριο μόνο. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και ειδικά κάτω από τις πόλεις της Ελλάδος, επίσης. Όπως και στις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Λαμία ε, κλπ. Λοιπόν, η... Α, τα φαινόμενα που συμβαίνουν σε υπόλοιπους τόπους τα παράξενα ε, επίσης προέρχονται όλα άμα αματαξιτάστε από τα βιβλία μας αυτά για την Κούφιαγή. πρώτη φορά παρουσιάστηκαν εκεί επίσης όλη η συζήτηση για αυτό το φοβερό ε, τίτλο οι πύλες που ακούτε για πύλες πύλες πύλες όλα αυτό το ζήτημα με τις πύλες έχει ε, προκύψει από δημοσίευση άρθρα πιο πριν αλλά και από τα άρθρα μου δημοσιεύσει περιοδικά πιο πριν αλλά και με τίτλους κιόλας τέτοιου. και γι' αυτό έγιναν και πολύ γνωστά λόγω των τίτλων ε, οι μυστικές πύλες ξέρω εγώ κλπ ε, αλλά κυρίως μέσα από τα βιβλία για την κούφια γη οι πύλες που οδηγούν αλλού ε, και βέβαια ε, οι συνθετικές τίτλοι με συνθετικές λέξεις με το κόσμος, αλλόκοσμος, αντίκοσμος, παράκοσμος Όλα αυτά επίσης προέρχονται από το έργα μου αυτά. Λοιπόν, πολλές ιστορίες από εμπειρίες, περιπέτειες, διηγήσεις κλπ, οι οποίες διαδόθηκαν, αποστεώθηκαν από την πηγή τους, από τον άνθρωπο που τα διηγούνταν, που ήμουν εγώ ή κάποιος που συζητούσα εγώ μαζί του, και διαδόθηκαν μετά σαν ιστορίες σαν ιδέες, ας πούμε και τα λοιπά, κλπ. Μέχρι σήμερα που προκύπτουν, α, μιλάμε τώρα για μέτρητε ιστορίε και δεν μπορώ καν να μπω σε παραδείγματα. Ε, στο πρώτο βιβλίο, παράδειγμα για την κούφια Γη, έχει ένα κεφάλαιο που μιλάει ο Φουράκης. Και λέει εκεί ο Φουράκης... μου λέει, ο Γιάννη Ο Φουράκη, ο Μακαρίτη, ε, πολύ καλός φίλος... ήταν ε, μεγάλη απώλεια ε, ο πρόωρο ε, χαμό του. Ποιο ξέρει πού να ταξιδεύει τώρα, ε, αιωνιαία μνήμη σου Γιάννη, ε, να. Εκεί λοιπόν στο πρώτο βιβλίο για την κουφιαγή εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα κεφάλαιο στο οποίο συζητάει ο Φουράκη έξω από τα βιβλία του τα οποία είχαν περιορισμένο αναγνωστικό κοινό λόγω τη δύστροπη γλώσσα που χρησιμοποιούσε αλλά και των ιδιαίτερων θεμάτων που ήταν πολύ ειδικά. Ε, στην ουσία το πρώτο βιβλίο του Φουράκη που έγινε έτσι, πολύ γνωστό σε κάποιου χώρου ήταν το βιβλίο του 1989 Το Προμηνύματα των Δελφών. Ενώ είχε ο άνθρωπο και η βιβλία γράψει και πιο πριν. Ε, από εκεί προέρχεται και το ζήτημα τη ομάδο Ε. Για παράδειγμα, τα προμηνήματα των Δελφών του Φουράκη. Ε, ο πρώτο που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό δηλαδή είναι ο Φουράκη στα προμηνήματα των αδελφών. Και μετά, εγώ παρουσίασα στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, και μετά στο περιοδικό Στρέιντ, τι περιβόητε συνεντεύξει του Φουράκη, όπου μιλούσε πλέον ο Φουράκη σαν νέα ελληνικά και όχι στην καθαρέουσα και τον ε, συζητούσαμε μαζί, και εγώ παρουσίαζα, βέβαια και με δικό μου editing πολλέ φορέ, αναγκαστικά, παρουσίαζα τι συζητήσει μα. Και έτσι δίχθηκαν πάρα, πάρα πολλά ζητήματα, εκείνη την εποχή που κάναν πολύ μεγάλο θόρυβο, τα οποία δεν ακούν μέχρι σήμερα. Τα οποία έχουν εκμεταλλευτεί απίστευτο, απίστευτος αριθμό ανθρώπων, ε, για να υποστηρίζουν δικά του πράγματα που δεν ισχύουν, για, που δεν είναι δηλαδή οι αυθεντικοί διανοητές των ζητημάτων αυτών. Είναι οι οτακουστές τους. Και, ε, ε, δηλαδή είναι σαν να έχουν κρυφακούσει κάτι και μετά μιλάνε στον κόσμο για αυτό. Ενώ... Η ομιλία η οποία έγινε για την οποία κρυφάκουσαν είναι η πηγή του πράματος Και ο κόσμο ακούει μετά όχι απλά αυτού που το κρυφάκουσαν και το μετέφεραν έτσι διαστρεβλωμένα και περιληπτικά, αλλά αυτού που επηρεάστηκαν από αυτό το πράγμα με όλους τους τρόπους, κυρίω δόλυου ή άσχετου. Ε, Κάνοντα λοιπόν ένα reverse engineering, καταλήγει στη του φουράκι στα περιοδικά που έχουμε κάνει. Αλλά κυρίω και στο κεφάλαιο τη κούφια που μιλάει ο Φουράκης για αυτά τα πράγματα. Και, ε, και λέει για πρώτη φορά από εκεί προέρχονται, ξέρω εγώ, παίρνω ένα παράδειγμα, της πεπιθήσει για το λοβό του αυτιού. Α πούμε. ή για τι ουρέ. ή για το ένα ή για το άλλο. Θα το δείτε ή θα το θυμηθείτε, εσεί που το έχετε ήδη διαβάσει. Επίση ο κύριο Χ, που εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσα να πω το όνομά του, αλλά πλέον μπορώ να το πω και τον ευχαριστώ, α πούμε. Ποιο ξέρει που να είναι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε χάσει την επαφή μαζί του. Ο κύριο Χ ήταν ο Γιάννη του Καραγεωργίου. Λοιπόν, ε, δεν ήταν γνωστά τα κείμενα αυτά, α πούμε, ήταν από χέρι σε χέρι πηγαίνανε και οι συζητήσει που είχα κάνει εγώ με τον Καραγεωργίου. Λοιπόν, υπάρχει ένα κεφάλαιο δηλαδή στην κουφιακή που λέγεται Είσοδη, έξοδη και αδιέξοδα. Ο Φουράκης, ο κύριο Καραγ... Χ, ε, ο Παφσανία και ο Μπρίζλεϊ Λεπόρτ Τρέντ. Λοιπόν, θα τα δείτε, θυμηθείτε το. Επίση, πάρα πολλέ ε, το μόνο βιβλίο το οποίο υπήρχε για παραδόσεις και τέτοια περίεργα ήταν το η παραδόση του πολίτη. Το οποίο είναι mainstream βιβλίο, δεν έχει διαπρόθεση ο πολιτή αναλλακτική περίεργα να εξερευνήσει κάποιο μυστήριο κάτι τέτοιο. Απλώς και τέτοιο, απλώ καταγράφει συγκεκριμένε παραδόσει και τι φύγει με εθνολογικό ανθρωπολογικό τρόπο. Ε, το εναλλακτικό βιβλίο το οποίο ξεκίνησε την ιστορία με τι μυστικέ παραδόσεις και τι λένε για την Ελλάδα ειδικά ήταν το Κουφιαγί και το είστο του Κουφιάγι. Εκεί εγώ έχω ερευνήσει σε όλη την Ελλάδα, με όλου του τρόπου όλων των ειδών τις παράξενης παραδόσεις και τις έκανα γνωστές για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το βιβλίο Κουφιαγή, από το βιβλίο ίσως στην Κουφιαγή και φυσικά από το βιβλίο Μυστική Ελλάδα που ήταν το πρώτο βιβλίο ογκοδέστατο μαζί με τους συνεργάτες μου που είχα φτιάξει ε, εκεί γύρω στο 99 ε, και έκανα γνωστό και τον τίτλο αυτό το Μυστική Ελλάδα και αρχίσαν τα μυστικοί οτιδήποτε και ε, ε, εκεί λοιπόν υπήρχαν επίση πολλά, πολλά στοιχεία και και πολλέ παρουσιάσει, ιστορίες με παραδόσεις και τέτοια. Τι παίζει στον κάθε τόπο, τι λέει παράδοση. Για περίεργα πράγματα. Λοιπόν, επίση από τα βιβλία αυτά, προ, ε, ε, πρώτη φορά θίγεται το μυστήριο από μένα και από το επιτόπες εξερευνήσεις και μελέτες. το μυστήριο του τροφόνιου Άνδρου, στη Λιβαδιά, του κορίκιου άντρου στο Πανασό κλπ. Με περιπέτειε εκεί. Ε, επίση για πρώτη φορά παρουσιάζεται έτσι σε ευρύ κοινό. Ήταν τότε σπάνιο, τώρα δεν είναι. Η νεκιομαντία του Λουκιανού, που λέγονται εκεί πολλά ωραία πράγματα, περίγα. επίσης Επίση, τα παράξενα που λέει ο Παυσανία στι περιηγήσει του και γενικώ ο Παυσανία, δεν ασχολούνταν ο κόσμος ακόμα με τον Παυσανία και με αυτά. Έγινε στου εναλλακτικού αυτού γνωστολογικού χώρου, έγινε κάποια εστίαση προσοχή στον Παυσανία, εξαιτία του ότι τον χρησιμοποιούσα εγώ στην ε, Κουφιαγή και στο είδο τη Κουφιαγή Αλλά και σε διάφορα άρθρα ε, δορυφορικά των βιβλίων. Λοιπόν, ότι διηγείται, δηλαδή ο Παρσανής, διάφορα περίεργα πράγματα που είχαμε εντοπίσει εγώ και άλλοι φίλοι και συνεργάτες. Η αναφορά στον Άδη, για πρώτη φορά, για την κάθοδο στον Άδη και τι συνέβαινε και όλα αυτά εδώ, και σε τέτοια πράγματα, τα μυστήρια του Άδη, ε, είχαν κάνει την εμφανισή του ίσω σε κάποια βιβλία έτσι, περιληπτικά, αλλά η πρώτη μεγάλη ανάλυση που έγινε για αυτά έγινε στα βιβλία για την Κούφια Γη. Επίση, η, η νεφιλίμ και η ελοχήμ, το κεφάλαιο ήταν στην κούφια γη, εναντίον ελοχήμ, ο μυστικός πόλεμος των Ιων του Θεού. Ήταν η πρώτη αναφορά στην ελληνική γλώσσα για το ζήτημα αυτό, το οποίο κοπιαρίστηκε εσχρός ε, μετέπειτα, τα μετέπειτα χρόνια, από διάφορους τηλεπολιτέ, λέγοντας ό,τι τους κατέβει για το ζήτημα αυτό, με φανταστικά πράγματα, κακή φαντασία κιόλα κακή φανταστική ονοματολογία, τα συνδέσανε με πράγματα άσχετα, κουλουμπού κουλουμπού... και ε, δυστυχώς ε, στη διάδοσή του δηλαδή και τον τρόπο που επηρέασε το βιβλίο Κουφιαγή... με τον Εφιλίμ εναντίον Ελοχίμ για τους νεφιλίμ και όχι νεφέλιμ όπως το λένε οι άσχετοι. Νεφιλίμ, νεφιλίμ και Ελοχίμ ε, και όλο το ζήτημα των Ελοχίμ και όλα αυτά εδώ... προέρχονται από το βιβλίο Κουφιαγή. Τώρα αυτό επηρέασε τόσο πολύ το αυτό. Που ε, ερέθησε διάφορου ε, τυχοδιώκτε, απαταιώνε, φαντασιόπληκτους, στου Ξουμούντου του και δημιούργησε, καθώ διαδίδωνα το ζήτημα, που χώθηκαν και αυτοί με το τρένο και άρχισαν να το διαστρεβλώνουν και έφτασε μέχρι σήμερα να το κοροϊδεύουν μάλιστα και πολλοί άνθρωποι αυτό το ζήτημα, διότι δεν έχουν διαβάσει την πηγή του που είναι το βιβλίο Κουφιαγή. Ε, αλλά ταυτόχρονα έχω αναθεωρήσει κάπω, δηλαδή έχω λίγο επεκτείνει και έχω κάνει κάποιε παρεμβάσει στο κεφάλαιο αυτό και το έχω παρουσιάσει στο βιβλίο μου Ο Μυστικό Πόλεμο πρόσφατα ε, με ένα πρόλογο για το ζήτημα που λέω κάτι ανάλογο με αυτά που λέω τώρα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για τι πραγματικέ πηγέ αυτών των ρωμάτων διαβάστε και τα δύο. Διαβάστε δηλαδή και το original από το βιβλίο Κούφια γίνε φιλί μεν αντίον Ελοχή. Μου, ο Μυστικό Πόλεμο των Ιών του Θεού αλλά και το 98, 97-98 αλλά και του βιβλίου μου, του πρόσφατου του πρώτου βιβλίου «Ο Μυστικός Πόλεμος», όπου περιέχεται κεφάλαιο μέσα ειδικό, που λέγεται έτσι. Που είναι το ίδιο κεφάλαιο το οποίο έχω κάπως ε, αναπτύξει. Διαβάστε και τα δύο, είναι λίγο διαφορετικά. Ε, τι άλλο έχει προκύψει από τις σελίδες του βιβλίου «Κουφιαγή»? Η «Βρύλ» και όλο το ζήτημα «Βρύλ», το original ζήτημα από τον Λόρδο Μπάλουερ Λίτων και την επερχόμενη φυλή, το βιβλίο του The Coming Grace, αλλά και τη σημειολογία που κάνω και τις εξερευνήσεις που κάνω, που ε, ταυτίζω αυτά που λέει στην εισαγωγή του βιβλίου ο Πολίτων με το λάβριο ότι πήγε εκεί και μπήκε μέσα. Ε, θα τα δείτε αυτά εδώ. Ε, υπάρχει και ένα κομμάτι του κεφαλαίου αυτού από το είσοδο στην Κουφιαγή στο στην ιστοσελίδα του περιοδικού «Strains», μπείτε μέσα στο «Strains» στο website, πηγαίνετε στο αναγνωστήριο και θα δείτε εκεί «Vril», όπου είναι ένα κομμάτι του κεφαλαίου για τους «Vril» από το είσοδο στην «Κουφιαγή». Βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε κυρίως για, για το ε, πώς διαδόθηκε το ζήτημα από το πρώτο βιβλίο για την «Κουφιαγή». Και όλη αυτή η ιστορία, ότι ταυτίστηκε με τα «Vrilissia», με το «Vrilissot», με το «Vrilissio», όρος που είναι η «Πεντέλη» κλπ Γίνεται από μια σημειολογία στο βιβλίο Κουφιαγή και χωρί τι ανοησίε που έχουν ακουστεί. Ε, το ζήτημα των φωτεινών στοών, ότι φωτίζονται κάποιε από το εσωτερικό και τι ψάχναμε και έχουμε βρει κάποιε και ήταν ένα μεγάλο μυστικό που το κρατούσαμε με τον Google κλπ. Και και Επίση προέρχεται από την Κουφιαγή. Το Apple Calierra που είναι μια επιγραφή στι αληφθείρε τη Πελοποννήσου, σε μια είσοδο από πάνω, είναι μια ολόκληρη μυστικιστική σημειολογία που υπάρχει στο αντίστοιχο κεφάλαιο, στο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο για την κούφια γη, όλο το ζήτημα του ηλίου του Μεσονικτίου προέρχεται με το μυστικιστικό τρόπο. Ο ήλιο του Μεσονικτίου και όχι το βόρειο Σέλα, κάτι τέτοιο ε, προέρχεται από το βιβλίο αυτό. Ο, ο βασιλιά του κόσμου, όλη η ιστορία με τον βασιλιά του κόσμου. Παρόλο που το έχει θείξει σε ένα πολύ ωραίο μικρό βιβλιαράκι στα γαλλικά, ο Ρενέ Γενών. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει, πλά όλη την άλλη μελέτη που έχω κάνει. Ε, τα περί του βασιλιά του κόσμου, ε, επίσης από το βιβλίο Κουφιαγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ουρσπράχε επίσης, δηλαδή η υπεργλώσσα της ανθρωπότητας, την υπήρχε μια παλιά, μια, μια γλώσσα που έσπασε σε πολλές, που έχει μείνει στους λόγιους χώρους, να κωδικοποιείται σαν ζήτημα με τον τίτλο ουρσπράχε, στα γερμανικά, δηλαδή η γλώσσα της ουρ. Ο Λύσταρχος Νταβέλης και οι Πεντέλη και όλα αυτά ξεκινάνε από το βιβλίο Κούφιαγι Βέβαια, το ένιγμα της Πεντέλης είναι πολλά χρόνια πριν, είναι το αντίστοιχο βιβλίο του Κ. του Τουμπαλάνου. Εγώ δεν μιλάω για την Πεντέλη εδώ, αλλά για τον Λύσταρχο Νταβέλη, όπου για πρώτη φορά στο Κούφιαγι παρουσιάζεται όλα τα στοιχεία για τον Νταβέλη και δείχνουν ότι δεν είναι αυτό το οποίο νομίζει ο κόσμος και ότι δεν είναι η Πεντέλη το άντρο του Νταβέλη και άλλα τέτοια τα οποία πλέον έχουν γίνει γνωστά: ότι η δούξα τη πλακεντία ήταν μια αγριά και δεν καμία σχέση με τον Νταβέλη και άλλα πολλά παραπαρεξηγήσει που υπήρχαν, ξεκαθαρίστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο στην κούφια για τον Λίσταρχο Νταβέλη και τη σύνδεσή του, βέβαια, μέσω ονοματολογιών με του Καλκάντζάρου. Και για πρώτη φορά επίση παρουσιάστηκε λίγο σοβαρά το ζήτημα και μέσα τη παραδόση το ζήτημα των Καλκάντζάρων, που μέχρι τότε ήταν ένα πράγμα για πεδάκια, α πούμε, τα φώτα κλπ. Λοιπόν, η Ερήγεωγραφία ω κόνσεπτ είναι δικό μου τίτλο. Τον είχα πρωτοπαρουσιάσει το 1994, αν θυμάμαι καλά, στο περιοδικό Τρίτο Μάτι. Και η Ερήγεωγραφία με τι αναλύσει τη δικές μου προέρχεται πίσω από τα βιβλία για την κουφιαγή. Υπήρχε βέβαια στο παρελθόν όλη αυτή η ιστορία με το έργο του Μανιά, το οποίο δεν το ονομάζει η Ερήγεωγραφία αυτό, αλλά ο τριγωνισμό των αρχαίων τόπων τη Ελλάδο και διάφορα τέτοια. Μια άλλη συζήτηση. Ε, όπως είπα όλη η ιστορία ε, με τις φωτεινές τοές. ε. επίσης παρουσιάζω στο βιβλίο και στο πρώτο βιβλίο για την Κούφιαγή και στο δεύτερο το Δημήτρη Κούγκουλο, ε, έναν καλό μου φίλο και συνταξιδιώτη μου, συνεργάτη μου επί πολλά χρόνια στις περιηγήσεις μας για την Κούφιαγή. Ένα άνθρωπο, ο οποίο ήταν η κουφιαγή η ίδια. Δηλαδή, ήταν, μπορούσε να εκπροσωπήσει απόλυτα το θέμα αυτό, γιατί ασχολούνταν μόνο με αυτό από το το βράδυ επί δεκαετίε. Είχε μια αιμονή με αυτό, δεν μπορούσε όμω να επικοινωνήσει καλά με τον έξω κόσμο ο Δημήτρη ο Κούκλο και επειδή ήμασταν τόσο φίλοι, μόνο εγώ τον καταλάβαινα και έχουμε κάνει μαζί πολλέ περιηγήσει. Πολλές έχει κάνει και μόνο του, πολλέ το έχει και εγώ μόνο αλλά πολλέ έχουμε κάνει και μαζί. Και σαν προσωπικότητα, εγώ τον εμφάνισα για πρώτη φορά, όπω και πολλού άλλου. Στο, στο βιβλίο μου για την κούφια γη, και μάλιστα στο δεύτερο βιβλίο για την κούφια γη, στο είσοδο στην κούφια γη, έχω και να περηφανεύομαι για κάτι δικό μου, αυτό συγγραφικό, για το πιο παράξενο κεφάλαιο που έχει γραφτεί ποτέ σε, σε ελληνικό βιβλίο. Είναι το κεφάλαιο, εγώ το λέω, για τον εαυτό μου. Επιτρέψτε μου, συγγραφικά, είναι το κεφάλαιο Ο Δημήτρη Κούγκουλος και η Αόρατη Ελλάδα. Από το βιβλίο Είσοδο στην κούφια το δεύτερο δηλαδή μέρος, του έργου του 2004, το οποίο και αυτό έχει πλέον, όπως είπα, ε, επαιτειακή επανέκδοση από το Άρωτο Κολέγιο και μπορείτε να το βρείτε και αυτό στο website του περιοδικού Trends και να σας έρθει κρυφά στο σπίτι. Λοιπόν, ε, όλη δηλαδή την προσωπικότητα και διάφορες περιπέτειες και θέσεις και απόψεις, ας πούμε, παράξενε του Κούκουλου προέρχονται επίσης από τα βιβλία για την κουφιαγή. Επίσης... Ε, Ιστορίε προσώπων, μια και μίλησα για, για πρόσωπο. Ιστορίε προσώπων που εκεί ε, θίγονται για πρώτη φορά. Ο Λόρδο Μπάλουερ Λίτων, ο Ναύαρχο Μπέρντ, πρώτη φορά αναφέρεται σε άρθρα, είχα γράψει εγώ πιο πριν. Αλλά σαν αναφορέ, α πούμε, πιο πριν εμπεριστατωμένα. Αλλά στο βιβλίο Κουφιαγή επίση αναφέρεται για πρώτη φορά ο Ναύαρχο Μπέρντ και η αποστολή του. Ο Τζον Κλειβ Σιμ φυσικά, ή Σάιμ, που είναι ο εισηγητή τη θεωρία τη κουφιαγή στην νεότερη εποχή. Ε, ο, ζητήματα που έχουν κάνει με τον Ιούλιο Βέρν, με τον Αντγκαραλαμπόου, με τον H.P. Lovecraft. Ε, αντίστοιχα για πρώτη φορά, που συνδέονται με το ζήτημα, για πρώτη φορά θίγονται με τέτοιο ευθύ τρόπο στο βιβλίο Κουφιαγή. Ο Φέρντινάντ Οσεντόφσκι με το βιβλίο του Beast Men and God. Το, για πρώτη φορά ε, επίση αναφέρεται στο βιβλίο Κουφιαγή. Και βέβαια μετά, αργότερα στι εκδόσει Άγνωστο, ε, κατάφερα και εξέδωσα και το βιβλίο Το Θεοί, άνθρωποι και κτίνη. Φερντινάντον Σεντόφσκι. Το βιβλίο «Σμόκι Gad, ο, ο καπνόδη Θεό του Willis George Emerson παρουσιάζεται στα βιβλία για την Κούφια Γη. Ο Σεντόφσκι, όπω είπα, ο Νίκολα Ρόεριχ, με τι πεπιθήσεις του και τι περιπέτειες του και τι εξερευνήσει του για τη Σαμπάλα. Όλο το ζήτημα αυτό, το Σαμπάλα και Αγκάρθα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίζεται με μεγάλη ανάλυση μυστικιστική και όλων των, ειδών, όλων των προεκτάσεων στα βιβλία για την Κούφια γη. Το Saver Mystery επίσης που, από το οποίο προέρχεται σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της παράξενης εναλλακτικής νοσηολογίας της Αμερικανικής προκύπτει από το Saver Mystery από τον Richard Saver δεκαετία του 40 και το Ray Palmer στο Amazing Stories στο, στο περιοδικό Flying Saucers στο περιοδικό Fate και λοιπά, και στο Hidden World τη σειρά βιβλίων που έφτιαξε ο Ray Palmer ο πατέρας ας πούμε της εναλλακτικής νοσηολογίας τη νεότερη εποχή μετά το Τσάρσφουρ που ήταν στι αρχέ του αιώνα, ε, μέσα από το Σέβιρ που όπω ονομάστηκε. Και από εκεί προέρχονται φυσικά και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα βιβλία ακόμα αυτά, οι Ή Δέρο, όπω του έλεγε ο Δημήτρη ο Κούπουλο. Ταυτόχρονα ε, και ο Αλεξάνδρ Δεσεντήβ Νταλβέιντρ και η Αγκάρθα και όλα αυτά εδώ εμφανίζονται για πρώτη φορά λεπτομερέστατα με τι αναλύσει, τι ειδικέ, τι αποκαλυπτικέ, για την Αγκάρθα και τη Σαμπάλα στα βιβλία, τα δύο αυτά για την κούφια γη. Επίσης η επικέντρωση της προσοχής ότι κάτι μυστήριο γίνεται πέρα από τα mainstream και τα παραδοσιακά στους Δελφούς, στον Παρνασσό. Σαν concept προέρχεται επίσης από, την, από το βιβλίο για την κουφιάγι Και όχι μόνο, για πολλούς άλλους τόπους. Όπως είπα για το τροφόνιο, για το κορίκιο, για χίλια δύο, αυτά λέγονται για πρώτη, με και ο για πρώτη φορά περιστατωμένα στα βιβλία για την Κούφιαγή. Επίσης οι ναζί η, αυτή η ιστορία με την επιχείρηση υπερβορία για πρώτη φορά γράφτηκε στο βιβλίο Κούφια Γη και το αναλύω με όλα αυτά τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά ούτε ήταν τότε ούτε και σήμερα δεν είναι Ο, εγώ ακολούθησα τα ίχνη της επιχείρησης υπερπορία στην Ελλάδα και σ, ε, στην Σκοτία και στην Ιρλανδία ε, γιατί πήγανε σε πολλά μέρη αυτοί για να ενέρμπε είναι μια μεγάλη συζήτηση Κάνανε λοιπόν και την επιχείρηση υπερβορίας στην Ελλάδα αναζητώντας ακριβώς ε, τα υπόγεια μέρη. Πήγανε μέχρι και στη λίμνη τη βουλιαγμένης η επιχείρηση η υπερβορία. Αλλά τα πιο μυστικά, τα πιο ε, σημαντικά ε, επιτόπια ερευνητικά πράγματα που κάνανε ήταν στο φαράνγι του Βίκου, στο Δίστομο και σε άλλα μέρη, στα στα οποία ειδικά στο φαράκι του Βίκου ε, έχω εγώ και ντοκουμέντα από τι επιτόπιε εξερευνήσει μου εκεί και τα σημάδια που αφήσανε, χαράγματα, ε, ειδικά ε, σύμβολα τα οποία τα αφομοίωσαν σε βράχου, μιλάμε σε υπόγεια μέρη τώρα έτσι κλπ. Έχω πολλέ φωτογραφίε από αυτά και πολλέ ανακαλύψει. Ε, όλη λοιπόν αυτή η ιστορία με την επιχείρηση υπερβορία των Ναζί και με τι έρευνέ του στην Ελλάδα και αλλού κτλ. προέρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το βιβλίο μου Κούφια γη. Αντίστοιχα, αναλύσεις που έχουν να κάνουν με τη βίβλο, με ορφικά κείμενα, με αρχαία κείμενα και τα λοιπά, όλα αυτά προέρχονται από τα βιβλία για την κούφια γη. Ε, το γεγονός ότι υπάρχει μια κρυφή είσοδος κάπου, η οποία είναι καλυμμένη και κάποιοι ξέρουν που είναι και κάποιοι δεν ξέρουν και τα λοιπά, πέραν από τον χώρο των θησαυροκυνηγών, δεν είχαν ξανααναφερθεί με τέτοια λεπτομέρεια και με τέτοια έτσι, απαγορευτική σημειολογία, ε, που μου και προβλήματα, βέβαια. Ε, παρά από τα βιβλία για την κούφια γη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίση, όλη αυτή η ιστορία με τι μυστικέ διαδρομέ υπόγειε, συνδέσεων μεταξύ τόπων. Μπαίνει από την Θεσσαλονίκη και βγαίνει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, κάτι τέτοια. Λοιπόν, επίση σημαντικότατο το γεγονό, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα βιβλία μου για την κούφια γη, που έχει να κάνει με τις δικέ μου μελέτε και έρευνε, ότι κάτι τρέχει με τα τοπονίμια. Για πρώτη φορά αυτό υπόθηκε. Στα βιβλία για την Κούφιαγή. και το παρουσίασα λεπτομερώ. Φέρνω ένα παράδειγμα, έχω εντοπίσει 48 χωριά στο χάρτη τα οποία λέγονται νεράιδα. Το κάθε ένα, άμα διερευνηθεί, εγώ το έχω κάνει, ε, επί τόπου, ε, έχει μια ιστορία από πίσω. Γιατί λέγεται νεράιδα το χωριό, Γιατί είναι νεράιδο Ένα παράδειγμα σα λέω. Ασχολούμενο με του δέρου, βρίσκαμε ας πούμε το δεροβούνη, το δερογέφυρο, το διαβολογέφυρο, το ε, δεροσπηλιά κλπ και Να μην μιλήσω για τα δράκο, δρακότρυπα, δρακοσπηλιά, δρακότοπο κλπ. Κλ. Κάτι τρέχει με τα τοπονύμια γενικώ. Έχουν κωδικοποιηθεί πράγματα στα τοπονίμια. Στην πραγματικότητα είναι οι αληθινές ιστορίε που γίνονται πάνω στη γεωγραφία, επί τόπου, εκεί που έχουν συμβεί κλπ. Που τελικά ε, ο ίδιο, οι ίδιοι άνθρωποι το αφομοιώνουν τι ιστορίε αυτέ για να τις θυμούνται στο τοπονίμιο. Δηλαδή κάτσε τα κλεισάκια που έλεγα που σημαδεύουν τον τόπο. Να σημαδεύουν δηλαδή το τοπονείμι ότι εδώ είναι αυτό το πράγμα, εδώ έχει γίνει. Επομένως, πρώτη φορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ε, στα πλαίσια της εναλλακτικής νοσιολογίας, εμφανίστηκε στα βιβλία Κούφιαγή ε, η επικέντρωσή μου και η αστίασή μου και οι δικές αναλύσεις μου σε αυτό το ζήτημα και οι ανακαλύψει μου ε, για το ότι κάτι τρέχει με το τοπονύμιο. ένα κόνσεπ που επίσης προέρχεται από εκεί το κόνσεπτ γενικώ ότι το μέσα είναι και έξω και το έξω είναι και μέσα, κατά το ότι είναι πάνω είναι και κάτω αντίστοιχα. Επίσης σαν κόνσεπτ, σαν μυστικισμός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει μέχρι σε σημεία γεωγραφίας και πύλες στο βιβλίο Κούφιαγή και ίσοδος στην Κούφιαγή. Επίσης η Κούφιαγή και οι σχέσει με το φανταστικό, Όπω είπα είναι ένα δικό μεγάλο κεφάλαιο στα βιβλία με αυτά, ε, όπου παρουσιάζονται πολλά γραπτά του παρελθόντος που έχουν συμμετάσχει, ας πούμε, στην ε, νέο του πράγματος. Ε, η κουφιαγή δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά γίνεται και επιτόπια αλήθεια και επιτόπια μυστήρια, γίνεται μια ολόκληρη θεματολογία την οποία έχουν ονομάσει κουφιαγή και δεν είναι απλά η θεωρία της κουφιαζής του π.χ. του Τζον Κλίου Σίμς. Η στοιχειωμένη Ελλάδα, που υπάρχουν τα στοιχεία, το ζήτημα αυτό του διάβερση, οι άλλοι, δηλαδή οντότητε που εμφανίζονται. Επίση, είναι <laughs> και αυτό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το ζήτημα για τα μέσα από τα βιβλία αυτά. Μέχρι τότε τα ξωτικά συνδεόταν με τα παραμυθάκια, δηλαδή δεν τα έκανε σημασία κλπ. Δηλαδή, όλη η εξωτικολογία και περιξωτικών και φέιρι κλπ. προέκυψε στην Ελλάδα από τα βιβλία αυτά. Τα μυστήρια του Άδη και γεγονό επίση και το κόνσεπτ τη Disneyland που το έχει χρησιμοποιήσει σαν Disneyland of the Gods σε ένα βιβλίο του και ο ε, Τζον Κιλ ε, το καταδεικνύω με όλες τις λεπτομέρειε το πώ τα θεματικά πάρκα η Disneyland και άλλα τέτοια που σε παραμυθιάζουν που σε ξεγελούν ε, ότι μπαίνει σε μια περιπέτεια ότι εισχωρεί σε ένα άλλο κόσμο κλπ. κλπ που πλέον γίνεται στα θεματικά πάρκα αρχής γεννωμένης από την Disneyland αυτό το αριστούργημα του φανταστικού, την original Disneyland που είναι χειροποίητοι όλοι στο Anaheim στο Orange County της Καλιφόρνια, έξω από το Los Angeles. Ε, το οποίο είναι το πιο ωραίο μέρος που επισκεφτεί η Disneyland, η αλυσινή, Η πρωτότυπη. Λοιπόν, ότι όλο αυτό το concept, λοιπόν, το Disneyland concept, α το πούμε έτσι, προέρχεται από τα αρχαία νεκροματεία. Δηλαδή, κυρίως από το νεκροματείο της Μπάγια στην Ιταλία, στην Κούμα, που ήταν η απικία των Ελλήνων από την Κίμη, που έγινε Κούμα στην, στην Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, όπου εκεί ήταν το μεγάλο νεκροτα... ε, συγγνώμη, ε, νεκρομαντίο και παράρτημά του, σαν να λέμε Γιουροδίσνεϊ, ήταν το... στον Αχαίροντα, στον Ελληνικό Έδαφος. Ε, όπου ήταν κατασκευές στην πραγματικότητα, υπόγειες, μεγάλες, τεράστιες τάνειες, στις οποίες ο προσκυνητής έμπαινε και νόμιζε, τον ξεγελούσαν δηλαδή ότι πήγαινε στον Άδη, ότι πήγαινε ζωντανό στον Άδη. Ε, και έχω όλες τα στοιχεία και όλες τις αποκαλύψεις το πώς γινόταν αυτό το πράγμα που πώς γιατί κλπ είναι πολύ ενδιαφέρον κόσμο. επίσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα βιβλία για την κούφια γη ε, επίσης μια ολόκληρη ποσο... δεν, δεν ήξερα πώς θα την ρομπάσω γιατί μετά το πρώτο βιβλίο για την κούφια γη ε, εννοείται ότι χωρίστηκε στα δύο ω πυλαιολόγικο κόσμο. Δηλαδή, οι εμπνευσμένοι, αληθινοί, ρομαντικοί σπιλαιολόγοι που το κάνουν έτσι για χάρη του μυστηρίου, για τη χάρη τη έμπνευση, τη ατμόσφαιρα κλπ. Ε, ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το ζήτημα κουφιαγή, το εστερνίστηκαν και άρχισαν να κάνουν εξερευνήσεις πάνω σε αυτό. Οι άλλοι σπηλιολόγοι που ήταν πιο εξουσιαστέ του χώρου αυτού, που ανήκαν πούμε στην μεγάλη σπιλαιολόγικη εταιρεία, τη λεγόμενη κτλ., βάλθηκαν να ακυρώσουν το θέμα, πανικοβλήθηκαν ότι. Είναι δικό μα θέμα αυτό. Ποιο το πήρε τώρα και μιλάει και λέει παράξενα πράγματα γι' αυτό και παραμύθια ξέρω εγώ και τέτοια. Ε, αυτό το ενδιαφέρον του προκλήθηκε α πούμε αρνητικά αυτόν. Και άρχισαν ας πούμε, να προσπαθούν να το ακυρώσουν. Ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό ο δημοσίο. Κυρίω όμω μιλούσαν πάνω για πράγματα που δεν προέρχονταν από το βιβλίο, τα βιβλία μου αυτά, αλλά από, τα, αλλά από τα βιβλία και τα γραπτά διαφόρων κακών μιμητών μου, απαταιώνων, οι οποίοι έλεγαν ψέματα στον κόσμο. Ότι δεν ήσχαν τα πράγματα που λέγανε. Και τα αποκάλυπτα, ας πούμε, αυτοί οι σπηλολόγοι προσπαθούσαν να κυρώσουν στην ουσία εμένα, γιατί εγώ ήμουν το μεγάλο όνομα του ζητήματος. εγώ. δεν είχαν διαβάσει καν τα βιβλία μου. Πολύ ενδιαφέρον ζήτημα είχε δημιουργηθεί. Λοιπόν, οπότε εγώ για να τους απαντήσω κάπως έφταξε ένα τίτλο. Μου αρέσει να φτιάχνω τίτλους, οι οποίοι μετά διαδίδονται, κάπως συνδέονται από μένα δυστυχώ, δεν πειράζει. Ε, ο τίτλος αυτός ήταν « και έκανα ένα κεφάλαιο στο είσοδο στην Κούφιαγή, το δεύτερο μέρο, με αυτό τον τίτλο. Εναλλακτική σπηρολογία. Και είπα, Ελάτε εδώ τώρα να δούμε την εναλλακτική σπηρολογία. Και την παρουσιάζω εκεί. Με όλες τι λεπτομέρειε. Έχει πολύ δεύτερο. Μια σπήλαια, μιλώντα. Γιατί στην Κούφιαγή ήταν λίγο πιο μυστηριώδες τα ζητήματα, α πούμε, και, και το έθιξα, και λέγοντα Α το ονομάσουμε έτσι. Τι πρόβλημα έχετε. Λοιπόν, και άλλα πάρα πολλά, ήδη σα κούρασα, ίσω προέρχονται από τα βιβλία αυτά για την Κούφιαγη. Μία ολόκληρη, νέα, εναλλακτική γνωσιολογία και σημειολογία που αυθεντικά εκατοντάδες ζητήματα, τα οποία διαδόθηκαν πάρα πολύ μες τα επόμενα χρόνια, και ειδικά με το ίντερνετ, και φτάσανε μέχρι σήμερα και μιλάμε για αυτά, χωρίς πολλοί να ξέρουν τι πηγή τους, που είναι τα βιβλία για την κούφια γη, τα δικά μου. Και ότι εγώ τα παρουσίασα πρώτη φορά σε αυτές τις σελίδες. Αυτό είναι, ξέρετε, από τη μια και χαροποιητικό για κάποιον ότι επηρέαζε τόσε καταστάσει και πράγματα με δύο βιβλία του, αλλά από την άλλη είναι και στεναχωρητικό γιατί βλέπει είναι το δικό μου ζήτημα, το εγώ το ψάξα. Το πλήρωσα, έχω πληρώσει λεφτά, έχω δείξει υδρότα κόπο, ε, κατάλαβατε, Βιβλία, ανθρώπου, πράγματα, συζητήσει, εξερευνήσει, περιπέτειες, έχω βάλει σε κίνδυνο τη ζωή μου και λοιπά Για αυτά τα ζητήματα και μετά τα διαδίδονται, τα παίρνουν διάφοροι άσχετοι. Διάφοροι δόλοι, μοχθηροί, απαταιώνε, τυχοδιώκτε, τρελοί, ψυχοπαθεί, ψυχοασθενεί και τα συζητάνε με τον δικό του τρόπο και διαδίδονται σε, έτσι σε κάποιου χώρου, του οποίου δεν θα έπρεπε να ασχολούνται αυτή οι χώροι με αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά είναι ειδικά πράγματα. Ναι, για λίγου. Αλλά εδώ έχουμε για του πολλού. Και τα διαστρεβλώνουν και αυτό είναι σαν για έναν άνθρωπο που το έχει κάνει. Καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό είναι και χαροποιητικό ότι κάτι συνέβη, έγινε θόρυβο. Αυτά και άλλα πολλά, τα οποία δεν έχω το χώρο και το χρόνο να τα εκθέσω όλα τώρα εδώ, έχουν προκύψει, έφερα μερικά random, όπως μου στο μυαλό μου, παραδείγματα, που είναι ζητήματα γνωσιολογικά και concepts και ιδέες και ανακαλύψεις και αποκαλύψεις που έχουν προκύψει από το βιβλίο «Το πρώτο για την κούφια γη» του 1997 γράφτηκε, το 98 έγινε η πρώτη έκδοση. Και το βιβλίο «Είσοδος στην Κούφιαγή», το «Συνέχειά του» που γράφτηκε το 2003 και εκδόθηκε το 2004. Και μια μεγάλη σειρά άρθρων δορυφορική αυτών των βιβλίων που, ε, στα, σε περιοδικά, που, η οποία ξεκινάει από το, για το συγκεκριμένο ζήτημα για την Κούφιαγή, από το 1995 περίπου, ε, και φτάνει μέχρι αντίστοιχα δορυφορικά του δεύτερου βιβλίου. Αυτή, αυτό το πανόραμα μυστηρίων και ιδεών και ατμοσφαιρών και εμπνεύσεων και πραγματικά μυστικών κόσμων, όπω ακούγεται, ε, ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα ε, που επί τόσα χρόνια ήταν εξαντλημένα τα βιβλία αυτά, ήταν best sellers, εξαντλήθηκαν, αλλάξαν οι εκδόσει, έγιναν ολόκληρε ιστορίε τέλο πάντων και έφτασαν στο σημείο να είναι εξαντλημένα, να μην διαθέσιμα. Και είναι μεγάλο γεγονό και για τον εναλλακτικό γνωστολογικό χώρο στην Ελλάδα, για του λόγου που περιγράφω τόση ώρα, αλλά και για μένα προσωπικά, συγγραφικά και εκδοτικά, μεγάλο γεγονό το ότι αυτά τα δύο βιβλία πλέον ε, γνωρίζουν μια νέα επαιτειακή έκδοση από το αόρατο κολέγιο και μπορείτε πλέον, είναι διαθέσιμα σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε μέσα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, το eShop, και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην εκπομπή αυτή δεν έχουν μπει ακόμα στο e του Strange αλλά θα μπουν μέσα στι επόμενες μέρες. Οπότε αν μπείτε και δεν τα βρειτε ξαναμπείτε μπείτε μετά από μια-δυο μέρες θα τα βρείτε εκεί γιατί τώρα είναι που ετοιμάζει το σύστημα να τα εντάξει μέσα στο e -shop. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν είναι μέσα στο ίσω. E αλλά θα είναι αύριο μεθαύριο. Ε, οπότε αναζήτηστε τα, ανακαλύψτε τα. Και μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας έθουν κρυφά στο σπίτι από το Άρωτο Κολέγιο. Μέσα στο website του περιοδικού Strange. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά έκανα μια κατάδυση ε, στην Κούφια Γη συζητώντας με πρόφαση την επανέκδοση αυτών των μυστηριακών βιβλίων μου. Και συνεχίζουμε. Μ' ακούγαν εσά και έξω. τη νύχτα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το ώρα το πλήρωμά μα από το μυστικό διαστημικό σταθμό το παράξενο μυστηριώδες σκάφο μας που βρίσκεται σε μια περιπέτεια γύρω από τη γη εκπέμπει από το υπερπέραν εκεί κάτω τις συχνότητές μας οι οποίες αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλπίντο 14 και καταδιόμαστε στη κούφια γη σήμερα με πρόφαση την επαιτειακή έκδοση των εξαντλημένων εδώ και πολλά χρόνια βιβλίων μου για την κουφιαγί που προκάλεσαν όλο αυτό το ζήτημα και όλα αυτά τα μυστήρια και την αναλακτική γλωσιολογία σε μεγάλο μέρος της στην Ελλάδα. Το βιβλίο Κούφιαγή του 1998 και το βιβλίο Ίσοδος στην Κούφιαγή του 2034. Ε, είμαστε με τις εγκυβερνητριά μου πολύ χαρούμενοι που βγαίνουν αυτά τα βιβλία και ένα κομμάτι της παρουσίασης αυτής της χαράς μας είναι η εκπομπή αυτή, η πρόφασή της. Ε, πρόκειται, η Κούφιαγή πρόκειται για ένα τεράστιο, πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, με απίστευτα πολυσύνθετες προεκτάσεις. Είναι ένα θέμα κλειδί, στην ουσία, που παρέχει στο γνώστη του την κατανόηση πολλών μυστηρίων, πολλών μυστικών γνώσεων και βέβαια πολλών σκοτεινών παραγόντων της ιστορίας, Τη ανθρώπινη γνώσης, μα και της μυστική ιστορίας των ιδεών, όπως την έχω ονομάσει εγώ. Περιλαμβάνει, βέβαια, δοξασίες, μύθους, θεωρίες και περιπέτειες και ανακαλύψεις και αποκαλύψεις και εξερευνήσεις που ξεκινούν από τα βάθη του χρόνου και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας και σύντομα και μέχρι τη μελλοντολογία ενδεχομένως. Η πίστη σε έναν υπόγειο κόσμο και οι πεπιθήσεις και παραδόσεις γι' αυτόν είναι το πιο επίμονο ζήτημα συνταξιδιώτες μου που διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες. Επίμονα που εμφανίζεται ως βασικό, βασικότατο, σε όλες ανεξαιρέτως τις παραδόσεις και τις μυθολογίες όλου του κόσμου, όλων των λαών και όλων των πολιτισμών. Η ίδια η καταγωγή της ανθρωπότητας για πολλού λαούς αποδίδεται στο ιστορικό τη γη. Οι θεοί και τα δαιμονικά όντα έρχονται από εκεί μέσα. Οι φόβοι μας περιμένουν εκεί μέσα, στο σκοτάδι, παραμονεύουν. Ο κόσμος των νεκρών είναι εκεί. Το ίδιο και οι ράιδες, τα ξωτικά, τα φέιρις, τα τέρατα, οι και οι συνομότες, οι μοιήσεις σε εσωτερικά μυστήρια. Ο εσωτερισμός θα μπορούσε να προέρχεται από την εσωτερική γη, τα ελωή. Οι θρησκευτικέ τελετές, οι μαντίες, οι μαγίες, τα όνειρα. Μια εσωτερική γη που στέκει ανάμεσα στην ουσία στις γνωστές μας διαστάσεις, που κρύβει όλα τα μυστικά που θα ήθελε να μάθει ποτέ κανείς. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε συνταξιδιώτες μου με την κούφια με ένα σοβαρά μυστηριώδες θέμα, για το οποίο υπάρχουν χιλιάδες αμέτρητα στοιχεία και μαρτυρίες, εξερευνήσεις, θεωρίες, έρευνες, μελέτες, παραδόσεις, αν και φυσικά θεωρείται έτσι... Από του στήρου σκεπτικιστέ, του άσχετου, δηλαδή που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα θέματα και έχουν άποψη. Αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα για τη γνώση του ανθρώπου. Άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί με κάποια θέματα και έχουν άποψη για αυτά. Κυρίω εναντίον του. Το οποίο είναι ψυχολογικό είναι συνταρακτικό. Δεν το έχω ο νου μου. Κι όμω. Συμβαίνει συνεχώ καθημερινά. Λοιπόν, είναι αυτό ένα σοβαρά μυστηριώδε θέμα η κουφιαγή ε, με χιλιάδε ε, συνθετικά στοιχεία. Και θεωρείται κεντρικό από τους... Ε, εντάξει, δικαίω. κιόλας. Και εγώ πάντοτε θεωρώ τον είναι μου κεντρικό εκκεντρικό. σημαίνει ότι είναι ε, έξω από το κέντρο. Δεν είναι, είναι μέσα στο mainstream δηλαδή. Ε, α, οι στήριοι σκεπτικιστές δεν το δέχονται, δεν έχουν ασχοληθεί, δεν ξέρουν τίποτα. Και, όπως και για τα UFOs και για όλα τα μυστήρια και τους ανθρώπους βέβαια που αρκούνται στη συμβατική ενημέρωση, της κατασκευασμένης τους καθημερινής πραγματικότητας, ούτε αυτό δεν ξέρουν. Είναι ένα θέμα, συνταξιδιώτες μου, για το οποίο συγκριτικά, όπως και να το κάνουμε, ελάχιστοι άνθρωποι είναι ενήμεροι για την ύπαρξή του, ενώ συχνά αδικείται με τον ίδιο τρόπο που αδικούνται πολλά αξιόλογα θέματα, Εξαιτία. ε, πώς να το κάνουμε, έτσι να είμαστε οι άνθρωποι, έξω τη ημιμάθεια, τη έλλειψη σε μελέτη και ειδική ενημέρωση και ειδική γνωσιολογία, ίσω ακόμη και τη στενοκεφαλιά και του δογματισμού ή του παγωμένου αυτού δογματισμού που χαρακτηρίζει πολλού ανθρώπου. Χωρί λόγο. Όπω και να το κάνουμε, η μελέτη περί κούφια γη είναι σαφέστατα μία εκ των καταραμένων επιστημών. Έτσι πρέπει να το δείτε. Επίση, εδώ να κάνω και μία σημείωση. Ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι κάτι αντίστοιχο με όλη αυτή την ιστορία με την επίπεδη γη. Δηλαδή ότι έχουμε διάφορους παρανοϊκούς οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι επίπεδο, είναι κούφια, είναι κυβική, είναι τρίγωνη, δεν υπάρχει. Ξέρω διάφορα, δεν δεν έχει σχέση με αυτά τα ζητήματα, καμία η κούφια γη. Είναι ένα μεγάλο πανόραμα μυστηρίων που δικαιώνει τον εαυτό του. Δεν είναι μια θεωρία κάποιου παρανοϊκού που λέει ότι η γη δεν υπάρχει, η γη είναι επίπεδη, είναι ένας δίσκος εκεί με χελόνα από κάτω και πετάει στο, στην πλάτη του Βυσνού, ας πούμε, και κάτι τέτοια που παλιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Ε, έχουν αφιερωθεί για αυτό το ζήτημα βιβλιοθήκες ολόκληρες τενίες πράγματα κλπ. Δεν είναι καμία σχέση. Ε, εξερευνήσεις έχουν γίνει καταπλητικές κλπ. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό το ε, ε, συντηρητικό παλιό δόγμα της επίπεδης γης κλπ. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο δηλαδή. Βγάλετε το μυαλό αυτό. Ε, Τώρα, αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, τι να πω, είναι τόσο πολλά τα πράγματα που διατρέχουν τη συγκεκριμένη πολύχρονη μελέτη μου και την εξερεύνησή μου για την κούφιαγή και τις ε, σημειολογίε της, που αν ήθελα να τη δικαιώσω θα έπρεπε να έχω γράψει μια βιβλιοθήκη ε, ή να είχα κάνει μια τεράστια σειρά εκπομπών, που εδώ που τα λέμε μπορεί να την κάνω σιγά σιγά. Ε, έχω πάρα πάρα πολλά να διηγηθώ για όλα αυτά. Δεν ξέρω, δεν θα ξατήνω να πρωτοδιη Πάντως τα βιβλία αυτά ήταν τα πρώτα βιβλία στην ελληνική γλώσσα για τα μυστήρια αυτά και βλέπω τώρα έτσι κατόπιν ρωτήσω ότι παρόλα αυτά τα νιώθω και κάπως εισαγωγικά. Δηλαδή παρόλο που καταδίονται σε τόσα πολλά πράγματα πάλι μου φαίνονται σαν μια εισαγωγή ενός τόσο τεράστιου πανοράματος μυστήριων που ε, ίσως να μην είναι εφικτό να παρουσιαστεί κιόλας. Να πρέπει κάποιο να το βιώσει, να πρέπει να, το, να ακολουθήσει μια οδύσσια για να το δει ε, στην ουσία αυτό έχω κάνει και εγώ. Ε, γιατί και για το μυστήριο αυτό έκανα πολλά ταξίδια, πολλές εξερευνήσεις. Συχνά επιπόλαια έβαλα σε κίνδυνο την ζωή μου. Συνεργάστηκα με φίλους με, α, και αξιόλογους γνώστες του ζητήματος α, από όλο τον κόσμο ε, ή άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό. Συνάντησα... Εκατοντάδε προφανώ ανθρώπου που ενδιαφέρονται να μου δώσουν έστω και μία χρήσιμη πληροφορία και του ευχαριστώ. Αλλογράφησα με πάρα πολλού που ενδιαφέρθηκαν για το ζήτημα μέσα στα χρόνια, αν και δεν κατάφερα να επικοινωνήσω τελικά ούτε με του μισού. Γιατί μόνο, αλήθεια του λέω, μόνο οι σοβαρέ επιστολέ που έχω συγκεντρώσει ω αυτή τη στιγμή για τα ζητήματα αυτά περικούφια γη, νομίζω ότι ξεπερνούν τι 2.000. Και γενικώ να μην αναφερθώ για τι χιλιάδε επιστολέ από το Strange κτλ. Δεν έχω ποτέ Συζήτησα με λογίους για αυτά τα ζητήματα, μελέτησα πάρα πάρα πολλά βιβλία, έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά για, να, για τα σπάνια βιβλία τα οποία έπρεπε και ήθελα βέβαια να μελετήσω. Ε, δεν είναι δηλαδή μια κερδοφόρα επιχείρηση για μένα το να γράψεις ένα βιβλίο, έχω και γενικό συμβαίνει αυτό. Ξοδεύεις πολύ περισσότερα λεφτά από τα λίγα που θα κερδίσεις. Ε, όλα γίνονται έτσι from the heart, λόγω ενδιαφέροντος. Λες ας πούμε... Αντί να ασχολούμαι με κάτι που δεν μ' αρέσει, ας ασχοληθώ με κάτι που αγαπώ και μ' αρέσει και είμαι καλός αυτό και ας προκύψω τι να είναι από αυτό. Ε, τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου όμορφη και καθαρή ότι κάνω αυτό που θέλω. Αυτό είναι από πίσω από αυτά τα δημήματα. Μελέτησα λοιπόν πολλά βιβλία, ακροβάτησα έτσι σε πολλές σημειολογίες, καταδύθηκα κυριολεκτικά στα πάντα όσα μου, μου επέτρεπαν οι δυνάμεις μου πάντοτε, και ίσω και τελικά και οι πάντα ανεπαρκή γνώση μου. Οι γνώσει είναι πάντα ανεπαρκεί. Ανεμβαίνοντα μια σκάλα, υπάρχουν πολλοί που κοιτάνε προ τα κάτω και λένε Τι ωραία, πόσο πολύ ανέβηκα. Αλλά αυτοί που αληθινά την ανεβαίνουν, κοιτούν προ τα πάνω και λένε πόσο ακόμα έχω ανέβει, και δεν έχω τη δυνατότητα, ποιο ξέρει θα τα καταφέρω. Αυτό είναι η, η, η γνωσιολογία. Αντιμετώπισα και πάρα πολλέ δυσκολίε για να φτάσουν αυτά τα βιβλία στα χέρια των συνταξιδιωτών μου. Τις δυσκολίε αυτέ, ίσω κάποτε να τι διηγηθώ, δεν ξέρω, αν υπάρχει μια αμφιλεγόμενη πρόθεση, α πούμε, μια ιστορία τη εναλλακτική νοσολογία στην Ελλάδα. Δεν νομίζω όμως ότι διαφέρει τα στα αλήθεια κανένα όλα αυτά. Το πώ δημιουργήθηκαν, τι, τι, τι περιπέτειες υπάρχουν, πρόσωπα, πράγματα. Ε, αντιμετώπισα πολλέ δυσκολίε. Να, να, να θυμηθώ μόνο ότι. Ε, ε, ήθελα να βγάλω το βιβλίο Κουφιαγή το οποίο βγήκε το 1998 τελικά από το 1995 96 εκεί και προσπαθούσα να βρω ένα εκδοτικό είκονα το χρηματοδοτήσει δηλαδή να, να βγει το βιβλίο και δεν ήθελε κανένας ξέρετε γιατί γιατί εκείνες οι εποχές ακόμα δεν ξέρω οι μεγαλύτεροι από εσάς προφανώς θα τις θυμάστε οι νεότεροι δεν τα ξέρετε αυτά αλλά ακούστε τα από μένα ε, δεν πηγαίνανε βιβλία Ελλήνων συγγραφέων ε, Αυτό ήταν και ένα λόγο που εγώ αρχικά, ενώ είμαι συγγραφέα, αναγκάστηκα να ασχοληθώ και με τι εκδόσει. Για να υπάρχει μια ευκαιρία να βγουν τα βιβλία, τα δικά μου και των φίλων μου. Και τα βιβλία που μου άρεσαν γιατί δεν τα έβγαζε κανένα. Λοιπόν, δεν έβγαιναν Έλληνε συγγραφέ. Αν δεν ήσουν ο Φρέτη Γερμανό ή κάποιο που να ανήκει σε κάποιο κόμμα, λέγω Φρέτη Γερμανό τώρα τον άνθρωπο, παραδειγματικά. Δηλαδή, δύο, τρία, πέντε μεγάλα Αν δεν ήσουν ένα από αυτού, άμα δεν ήσουν σε κάποιο κόμμα, σε κάποια κλίκα που προωθούν τα. Το αφήγημά του και μέσα από σένα, και έτσι σε προωθούν και σένα για να προωθήσουν τον εαυτό του. Ε, δεν υπήρχε περίπτωση να, να, να. Δεν εκδίδαν οι εκδότες ε, ε, ε, βιβλία Ελλήνων. Ούτε μπιστορήματα ούτε τίποτα. Όλα τα βιβλία ήταν ξένων. Ξένων συγγραφέων. Μεταφράσει κλπ. Ε, και ε, τη δεκαετία. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1990 έγινε σιγά σιγά, σιγά σιγά, σταδιακά μέσα στη δεκαετία του 1990, έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή στα εκδοτικά πράγματα στην Ελλάδα. Που έδωσε μάλιστα και μεγάλη ε, προέκταση στι εκδόσει. Δηλαδή, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι εκδόσει. Επειδή κάποια στιγμή με επιτυχημένα βιβλία, όπω το Κουφιαγί και άλλα, ε, σε άλλου χώρου, και μισθωρήματα κλπ., ε, απέκτησε ξαφνικά. Μια καινούργια ευκαιρία, α πούμε, οι εκδόσει να εκδίδουν Έλληνε συγγραφεί. Πόσο μάλλον τώρα, αν ένα Έλληνα συγγραφέα έχει γραφτεί κάτι παράξενο τελείω, η κουβιαγή. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να εκδοθεί αυτό το πράγμα. Δεν το διεχόταν κανένα. Μάλιστα, και υπήρχαν και μέχρι τότε και μερικέ ειδικέ εκδόσει για αυτά τα ζητήματα. Αναφέρω χαρακτηριστικά τι εκδόσει Άμπληχο, τι εκδόσει Πυρίνο Κόσμο, τι εκδόσει Έσοπτρων τότε που είχαν ξεκινήσει και άλλε πολλέ εκδόσει που είχαν βγάλει καταπληκτικά βιβλία. του ζητά. συζητάω. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ ας πούμε για παράδειγμα που ήμουνα και έγραφα στο τρίτο μάτι, στο μόνο περιοδικό στην ουσία που υπήρχε μετά το ανεξήγητο εκείνα τα χρόνια τότε, στον ειδικό τύπο, ε, και ήμουνα με πολύ επιτυχημένα άρθρα και με μεγάλη κυκλοφορία τευχών λόγω των άρθρων αυτών και πολύ γνωστό όνομα ήδη στου χώρους αυτούς, Πρότεινα την έκδοση του βιβλίου στου εκδότε τη και σημαίνει τότε ο Στάμο Ζωστήνη, ο Παύλο Βουδούρη, που είχαν πει: Όχι, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αντικειμενίσουμε να βγάλουμε τέτοια πράγματα. Αρνήθηκαν δηλαδή οι συνεργάτε που το κάνουν, πόσο μάλλον ξένοι. Και κατέληξα τελικά να πιστεύω τόσο πολύ σε αυτό που παρόλο που προσπάθησα και με μεγάλη δυσκολία δεν μπορούσα να, να το εκδώσω. Κατάφερα να, να δημιουργήσω τι εκδόσει αρχέτυπο για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή για να εκδοθεί το βιβλίο που είχε γίνει. Το οποίο το είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, που στην ουσία χρηματοδότησε τις εκδόσει αρχέτυπο. Τις εκδόσει μου τότε. Ε, μάλιστα έτσι για την ιστορία να το πω. Από αυτό το τόσο επιτυχημένο βιβλίο που γνώρισε που τόσε πολλέ επαναδόσει, εγώ δεν πήρα στην τσέπη μου ούτε δεκάρα. Τα, όλα πήγαν σε εκδόσει. Λοιπόν, τέλο πάντων, τώρα είναι. Ε, παρασκηνιακές ιστορίες, δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Αλλά θέλω να πω με όλα αυτά ότι συνάντησα πολλές μεγάλες δυσκολίες για να έρθει αυτό το βιβλίο τότε στα χέρια των αναγνωστών του. Ε, επειδή, επειδή πίστευα τόσο πολύ και τόσο μου άρεσε και τόσο το αγαπούσα ε, τα ζητήματα αυτά. Ε, το ίδιο εσύ βέβαια και για κάθε βιβλίο που έχω γράψει στην ουσία, αλλά τώρα εδώ επειδή αναφερόμαστε στην κούφια γη. Ε, και έτσι λοιπόν, και στο τέλο το έβγαλα εγώ και όλοι αυτοί που το. είχε το, τόσο μεγάλη επιτυχία που το, όλοι αυτοί που το αρνήθηκαν να το βγάλουν μετά δαγκονόντουσαν. Καταλαβαίνετε, ελάτε λίγο στην θέση και στην εποχή εκείνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα τη χαρά και ταυτόχρονα τη θλίψη να του δω να προσπαθούν να στρατολογήσουν διάφορου μισθοφόρου συγγραφεί, απαταιώνε στην ουσία δηλαδή, για να μπορέσουν να βγάλουν ένα βιβλίο με τέτοιου τίτλου. Τη θεματολογία αυτή που εισήγαγε τότε το βλέμμα Κουφιαγή στην Ελλάδα. Αυτοί που δεν θέλανε να τα βγάλουν, δηλαδή, μετά που είδαν την επιτυχία, προσπαθούσαν να τα βγάλουν και βγάζανε κύλη γη, τζούφια γη, μπίμπι ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Μυστική Ελλάδα βγάλα εγώ, βγάζανε μυστική Αθήνα, μυστική Πελοπόννησος, μυστική, ξέρω εγώ κάτι, μυστική γη κλπ. Είχα εγώ την, την, την, την ευτυχία ας πούμε, να έχω ε, φτιάξει και κολλήσει και στιγμή με αυτή την τιτλολογία. Το Μυστική, δηλαδή, επίση ήταν η δική μου παρουσίαση. Πρώτη φορά όλα τα μυστική. Μυστική Θεσσαλονίκη, η Μυστική Ελλάδα, Μυστική Γεωγραφία, Μυστική Έτσι το είχαμε παρακάνει στα περιοδικά τότε με δικέ μου ε, ιδέε, ήταν αυτά, Τέλο πάντων, ε, και ήθελα να τονίσω τι δυσκολίε που συνάντησε και αντιμετώπισαν πάρα πολλέ δυσκολίε για να φτάσουν αυτά τα βιβλία στα χέρια των αναγνωστών του. Και είχα και έχω μέχρι σήμερα πολλέ περίεργε ενοχλήσεις σχετικά με τα γραφόμενά μου για τα ζητήματα αυτά, οι οποίε με πίκραναν ή με προβλημάτισαν και συνεχίζουν να το κάνουν πολλέ φορέ. Αλλά δέχτηκα και πολλέ ενθαρρύνσει που με χαροποίησαν πάρα πολύ και συνεχίζουν να το κάνουν. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μειήθηκαν στα πράγματα αυτά, τόσοι πολλοί εισήχθηκαν σε ένα νέο κόσμο αντίληψη σε έναν νέο κόσμο εξερεύνηση έρευνας, ε, μέσα στη λογοτεχνία μυστηρίων. Ε, διέβριναν τον κόσμο τους, μπήκανε σε περιπέτειες, άρχισαν να εξερευνούν τον κόσμο, την Ελλάδα, να πηγαίνουν σε περίεργα μέρη, να καταλαβαίνουν πράγματα για τη γεωγραφία, για τις αντιλήψεις, για τις παραδόσεις και τι δεν έγινε, που είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Και φυσικά, εντάξει, έτσι είναι αυτά, έχω δεχτεί και πολλές αρνητικές κριτικές, όσες και θετικέ, πάρα πολλέ. Και πάντα ελπίζω, αυτό ελπίζω για κάθε μου έργο, να δικαιώσω με τον καλύτερο τρόπο και τι δύο παρατάξει αυτών των κριτικών μου. Θα χαιρόμουν πολύ λοιπόν εάν ό,τι κάνω συνέβαλε σε αυτόν, να του δικαιώσω. Δηλαδή οι αρνητικοί να γίνουν πιο αρνητικοί, γιατί είναι ο μυστικό πόλεμο από πίσω. Είναι οι εχθροί μα. Αυτοί έτσι του βλέπω εγώ. Και οι φιλικοί να γίνουν πιο φιλικοί, να γίνουν ε, συνταξιδιώτε, να καταλάβουν τι, τι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν πάντα ο αγώνα των αληθινών συγγραφέων σε αυτά τα ζητήματα. Ε, πολλές ζωές στον, και στον 21ο αιώνα να το πάρουμε μόνο. Έχουν κυριολεκτικά αφιερωθεί σε αυτό τον αγώνα του να παρουσιάσουν υπερβατικά πράγματα. Να ε, μπορέσουν μέσα από το έργο τους οι άνθρωποι να υπερβούν την καθημερινή πραγματικότητα, τη στενή αντίληψη των πραγμάτων. Να μάθουν περισσότερα για τον εαυτό τους, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για τις ιδέες, για το τι γίνεται στον κόσμο, πόσο μυστηριώδης είναι. Όλο αυτό. Ξηθείτε το λίγο σας παρακαλώ. Ήταν ένας αγώνας συγκεκριμένων ανθρώπων που τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Δεν τα έκανε όλος ο κόσμος. Εξαιτίας τους υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν προσπάθησα να και αυτούς όσο μπόρεσα, μέσα σε όλα τα βιβλία μου το έχω κάνει, πόσο μάλλον μέσα στα βιβλία για την κούφιαγή, και αυτού να τους δικαιώσω και να τους θυμηθώ. Και να γίνω και εγώ κατά κάποιο τρόπο ένα, κομ... ένα μέρος σε αυτή τη σκηταλοδρομία γιατί και η δική μου περίπτωση είναι κάτι τέτοιο α πούμε βέβαια σε πολύ μικρή, μικρή κλίμακα ο δυναμικός δηλαδή παράγοντας τέτοιων κινήσεων μπορεί να εννοηθεί σωστά μόνο μες στο πλαίσιο ειλικρινά το λέω της αλεύθερης ατομικής έμπνευσης και εξερεύνηση. και δεν μα ενδιαφέρει η κοινωνία εσείς οι κοινωνιστές που δεν τα θέλετε αυτά μας ενδιαφέρει η ελεύθερη ατομική ιδιαίτερη έμπνευση και εξερεύνηση και βέβαια τις αιώνιας διερεύνησης πάνω στα μυστήρια των ανθρώπων και των κόσμων τους. Αλλά και τα, όλα αυτά τα αγωγητευτικά μυστηριώδη πράγματα δεν ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού, απλώς έχουν εισχωρήσει και στη σφαίρα, την έχουν εμπνεύσει τη σφαίρα του φανταστικού και αυτό το ανάποδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παράδειγμα, ένα παράδειγμα έτσι, δεν έχει εμπνεύσει ο Ιούλιος Βέρν παράδειγμα με το ταξίδι στο κέντρο γη. Αυτά τα ζητήματα με την κουφιαγή. Το ανάποδο έχει γίνει. Αυτά τα ζητήματα με την κουφιαγή έχουν εμπνεύσει τον Ιούλιο Βέρν και έγραψε το εξερε... ταξίδι στο κέντρο τη γη και τη φίγα των πάγων. Ε, Όποιο διερευνήσει, εγώ το έχω γράψει και με λεπτομέρειε, μπορεί να τα διαβάσει κανεί τα βιβλία αυτά και αλλού. Ε, Όποιο διερευνήσει λίγο την, την ιστορία Ιούλιο Βέρν θα το ανακαλύψει αυτό. Θα δει ότι με ποιου ήταν σε επαφή, πώ και τι όλε αυτέ, πώ ήρθε σε επαφή με το ζήτημα τη κουφιαγή κλπ. Και, και κατέληξε να γράψει το ταξίδι στο κέντρο γη. Βγαίνουν λοιπόν διάφοροι που είναι άσχετοι και λένε Ε, ναι, εντάξει, έγραψε κάποτε ένα ψυχοπαθή προφήτη, α πούμε, ο Λέζο πούμε, στι φαντασιώσεις του για το ταξίδι στην, στο κέντρο τη γη, α πούμε, και αυτό του άρεσε κάποιο. Και κάνανε, οι άλλοι λένε ότι η εξωγειονομία προκύπτει από τον πόλεμο των κόσμων του Edging Wells. Τι λέτε, μωρέ. Ο το πόλεμο στον κόσμο του Edging Wells προκύπτει από την Ε... Την, ε, ξέρω εγώ ότι την... αυτό ισχύει για όλα τα αντίστοιχα πράγματα. Έχουν περάσει και στη σφαίρα του φανταστικού, αλλά δεν ανήκουν στη σφαίρα του φανταστικού. Ανήκουν σε πραγματικά παράξενα φαινόμενα, παράξενα μυστήρια, παράξενα περιπέτειες παράξενων ανθρώπων που ενέπνευσαν κάποιου για να γράψουν ε, ε, ε, κάπω λίγο πιο φανταστικά πράγματα για όλα αυτά, τα οποία όμω δεν είναι. Το φανταστικό το ξαναλέω. Δεν το λέω όμω κάτι ψεύτικο ή ω κάτι οι καλλιτέχνε το καταλαβαίνουν αυτό. Οι υπόλοιποι που θα πρέπει να το καταλάβετε, να το μελετήσετε μόνοι σα. Λοιπόν, ε... και έτσι κι αλλιώ τα μυστήρια αυτά κινούνται σε εκείνη την αδιόρατη περιοχή όπου το φανταστικό συναντιέται με το πραγματικό. Δηλαδή, το να έχω εγώ μια παράξενη εμπειρία σε ένα παράξενο μέρο αυτή τη στιγμή το οποίο έχει και παραδόσεις ότι συμβαίνουν παράξενε πράγματα εκεί και οδηγεί κάπου από εκεί και τα λοιπά. Όλα αυτά εδώ ε... είναι. Ε... Ξαφνικά μια περιοχή αμφισβητούμενη, μια γκρίζα ζώνη, ένα twilight zone, όπω πολύ σωστά είχαν δώσει τον τίτλο παλιά, αυτή τη σειρά, την πρωτοποριακή. Είσαι στο twilight zone εκείνη τη στιγμή, είσαι ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό, ανάμεσα στο φυσικό και στο υπερφυσικό. Και βέβαια και οι μελέτε, κατά επέκταση, αναπόφευκτα, επάνω σε αυτά τα πράγματα, κινούνται επίση στο ίδιο πεδίο. Τώρα, επειδή εσένα σου προκαλεί κάποια ανασφάλεια ή επειδή δεν ξέρεις τι σου γίνεται και διαφωνείς ή φοβάσαι ή ξέρω εγώ κτλ. Είναι δικό σου θέμα. Εδώ μιλάμε για την ιστορία αυτού των πραγμάτων που είναι πολύ συγκεκριμένη και η οποία ε, αναπτύσσεται από τους ανθρώπους που ασχολούνται στα αλήθεια με όλα αυτά. Ε, σε κάθε περίπτωση από κάθε τέτοια ζητήματα ο καθένας καταλαβαίνει τα πράγματα που του αναλογούν. Γιατί είναι αυτή η φύση πραγματικότητα. Ό,τι έχεις γνωρίζεις, αυτό και αναγνωρίζεις. Άμα δεν το γνωρίζεις, δεν το αναγνωρίζεις, δηλαδή ξαναγνωρίζει. Πρέπει να προεκτείνεις τα γνωρίσματα σου για να μπορείς να αναγνωρίζει περισσότερα πράγματα. Και έτσι λοιπόν ο καθένας καταλαβαίνει τα πράγματα που του αναλογούν. Αυτό είναι ο άλλο άλλωστε και ο νόμος, θα έλεγε κανείς, που διέπει κάθε ιστορία, ο, ο, ο, κάθε κατάδυση σε οτιδήποτε. Οι συγγραφείς συνήθως αποφασίζουν να δημοσιοποιούν κάποια συνήθιστα θέματα ακριβώς για να επεκτείνουν αυτά τα όρια. Ε, γιατί όλα τα πράγματα έχουν κάποια όρια. Πώς έχουν επεκταθεί, πώς επεκτείνουν αυτά τα όρια. Από του συγγραφείς θα ανακαλύψετε ότι συμβαίνει. Από τα βιβλία. Ε, Και έτσι επεκτείνεται ο ορίζοντας. Και λέμε, μεγαλώνει ο ορίζοντα μα επειδή επεκτείνονται αυτά τα όρια, τα οποία επεκτείνονται με συγκεκριμένε επιχειρήσει, εγχειρήματα, θέσει. ας πούμε, φιλοσόφων, συγγραφέων, καλλιτεχνών, εξερευνητών κλπ. Κάποτε ε, ε, η γη ήταν ανεξερεύνητη. Και όπω και η συνεχίζει και παραμένει να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Και έγιναν με μεγάλε θυσίε, μεγάλου κόπου, μεγάλα ρίσκα, μεγάλα οράματα, μεγάλα μυστήρια εξερευνήσεις και ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική, ανακαλύψαμε ένα κομμάτι της Ασίας, ανακαλύψαμε την Ανταρκτική τον την ανταρκτικό κύκλο, τον βόρειο πόλο, τον νότιο πόλο, του σερίμους, το ένα το άλλο, τους άλλους πλανήτες ακόμα. Ε... Το μυστήριο αποκαλύπτεται. Μόνο σε αυτούς που αφοσιώνονται σε αυτό. Δηλαδή, σε αυτούς που αγαπούν τα μυστήρια και ασχολούνται. Και, άρα, καταλαβαίνετε, το κριτήριο είναι και θα είναι η αγάπη. Αυτό είναι. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις ή αν βλέπεις ότι ο άλλος αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτό είναι το κριτήριο. Έτσι θα καταλάβει τι σημαίνει. Και επειδή υπάρχουν αληθινά τα μυστήρια, ο κόσμος δεν είναι, φίλοι μου, αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι πολύ, μα πολύ, πιο παράξενο από αυτό που φαίνεται. Θυμήθηκα και μια παλιά μου ατάκα που μου αρέσει να τη λέω και έτσι έχει μείνει και πολύ την μνημονεύουν, ε, όταν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις... πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Είναι πολύ, πολύ ωραία ατάκα που έχω φτιάξει. μου αρέσει παραβολή. Όταν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις... πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Το αφήνω, α πούμε, έτσι να κρέμεται στον, στον αέρα στη συχνότητα μέσα, για να προβληματιστείτε και πάνω σε αυτό. Η κούφια γη υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι από κάτω σας. Στην πόλη που με ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι όλη η πόλη σας κούφια. Μπορώ να σας το καταδείξω και το έχω καταδείξει πολλές φορές. Είναι μεγάλο μυστήριο τι συμβαίνει στα μεγάλα βάθη τη γης. Ε, ίσως εσείς που ασχολείστε, ήστω και λίγο όλα αυτά, ή τα πετυχαίνετε πάνω στο ίντερνετ, και λοιπά, θα έχετε δει τι ανακατατάξει που γίνονται αυτή τη στιγμή για τη μορφή τη γη, για τη το μορφή του εσωτερικού τη γη. Πράγματα τα οποία τα λέγανε κι εγώ και άλλοι. Τα λέγανε άνθρωποι πριν από δεκαετίε και του κοροϊδεύανε και σήμερα βγαίνουν οι, το mainstream και λένε όπω έχει συμβεί και με τα UFOs και με ένα σωρό άλλα ζητήματα. Τηλεπάθεια, ξέρω εγώ με το ένα με το άλλο. Λοιπόν, ε, υπάρχουν μεγάλε ανακατατάξει που γίνονται αυτή τη στιγμή από καινούργιε ανακαλύψει περί τη μορφή του εσωτερικού τη γη. Και ήδη από μόνο του αρχίζουν να μιλάνε για την κούφια γη, δηλαδή. Ακόμα και στο πλαίσιο δηλαδή τη θεωρία τη κούφια γη, γενικώ. Όποιο μυστήριο και να ψάξετε, ειδικά τα ζητήματα, τα μεταφυσικά, τα υπερβατικά κτλ., τα μυστικιστικά, υπάρχει από κάτω το μυστήριο τη κούφια γη. Το ίδιο ισχύει και για τι θρησκείε και για τα εσωτερικά τάγματα και για τι μυστικέ αδελφότητε. Έχουν συνδέσει με την κουφιαγή. Με το ζήτημα δηλαδή, το μυστικιστικό τη κούφιας γης, μια εσωτερική γη. Τώρα, εγώ βέβαια, μπαίνοντα σε τον των ειδών τι τοέ, τα σπήλαια, τα μυστικά, ε, το ένα το άλλο, εξερευνήσει από εδώ, από εκεί, συζητήσει, ανακαλύψει, βιβλία, το ένα το άλλο, ε, έχω μπει σε πάρα πολλά μέρη, αλλά δεν κατέληξα α πούμε στο τέλο στην κούφια γη. Αν και κάποια στιγμή ο Δημήτρη ο Κούγκλος μου είχε πει: Παραδίδω εαυτόν Ισχύριο, εγώ θα φύγω, θα πάω στην κούφια γη. Έχω βρει ένα πέρασμα, μου είχε πει. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό. Στο τέλο πέθανε ο άνθρωπο. Τέλο πάντων, έχω διηγηθεί την ιστορία του επανελειμμένου. Και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί τον αγαπώ. Και ήταν ένα από του καλύτερου μου φίλου. Και δάσκαλο μου σε πολλά. Και ένα πάρα πάρα πολύ. σω ο πιο παράξενο άνθρωπο που γνώρισα προσωπικά. Ο Δημήτρη ο Κούγκλο, η Εωνία του Ιμπνίκη. Λοιπόν, ε, δεν κατέληξα όμω την κούφια γη εγώ, σα το ξαναλέω. Ε, κατάλαβα δηλαδή ότι αυτό δεν με απογοήτευσε ότι δεν ισχύει η ιστορία ότι μπορείς να βρεθεί σε ένα μυστικό βασίλειο ε, κατοικημένο να έρθει σε επαφή με όντα μέσα στο ιστορικό της γης κλπ. Έχουμε καταγραμμένα πάρα πολλά τέτοια πράγματα ε, και εγώ έχω κάποιες τέτοιες εμπειρίες αλλά είναι ένα ζήτημα ενός άλλου βιβλίου αυτό. Οι εμπειρίες μου γενικώ Οι πάραξενες. Ε, αλλά ε, κατάλαβα μέσα στα χρόνια όχι τότε αναγκαστικά, αλλά μέσα στα χρόνια κατάλαβα ότι κάτι παίζεται με εξωδιαστασιακές πύλες, οι οποίες μάλιστα χρησιμοποιούνται και από, του, αυτοί, από, από αυτούς τους δίσκους και τους επιβάτες τους. Ε, και ότι πολλές από αυτές τις πύλες, α τις πούμε έτσι, είναι στο εσωτερικό της γης. Δηλαδή... Η πρόσβαση σε αυτά τα άλλα πεδία, σε αυτό τον παράλληλο κόσμο, σε αυτές τις άλλες διαστάσεις, όπως θέλετε πείτε το, είναι υπόγεια. Ε, και αυτό σου δίνει την εντύπωση, όπως το έχει δώσει μέσα στους αιώνες και μέσα στα χρόνια σε πολλούς εξερευνητέ, ας το πούμε έτσι, σου δίνει την εντύπωση ότι μπαίνεις στο ιστορικό της γης. Δηλαδή, αν υπάρχει μια πύλη η οποία βρίσκεται σε μια σε ένα υπόγειο σημείο και εσύ την περάσει αυτή την πύλη, είτε είναι ενεργειακή είτε είναι χειροπιαστή, είτε είναι οτιδήποτε περίεργο. Και την περάσει εσύ αυτή την πύλη και βρεθεί ξαφνικά σε ένα μυστικό βασίλειο, σε ένα άλλο κόσμο. θεωρείς ότι έκανε μια επίσκεψη κουφια ενώ βρίσκεσαι σε ένα παράλληλο κόσμο. Από... Γιατί αυτό είναι το μυστικό του κόσμου αυτό μεγάλο. Και υπάρχει ένα παράλληλο κόσμο. Από εκεί προερχονται όλα αυτά τα οποία σα απασχολούν κατά καιρούσε εσύ που ασχολήστε με αυτά. Από εκεί έρχονται και τα λεγόμενα UFOs και δεν είναι στην πραγματικότητα από τον Άρη. Είναι από τον παράλληλο κόσμο. Και α, αυτή κατά την άποψή μου τώρα σας καταθέτω κάπως έτσι κοιτώντα τα πράγματα πλέον από ψηλά 30 χρόνια μετά που έχω δημιουργήσει αυτά τα ζητήματα για την Κούφιαγή. Έχω κατέληξα εγώ να πιστεύω ότι οι προσβάσεις αυτές σε οδηγούν σε αυτόν τον παράλληλο κόσμο και όχι στο εσωτερικό τη γη. Απλώ οι προσβάσεις βρίσκονται στο εσωτερικό της γης πολλές φορές ε, αυτό το καταθέτω για αυτούς που ενδιαφέρονται στα αλήθεια με όλα αυτά έτσι με μία ανοίξη δεν την κάνω βεβαιασμένα ούτε πρόχειρα γνωρίζετε, που πράγμα μιλάω πάρα πολύ καλά Απλώ καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ μεγάλε συζητήσεις έτσι λοιπόν φίλοι μου η κούφια γη επιστρέφει στο προσκήνιο ελπίζω ε, γιατί με πολλές σαχλαμάρες έχει ασχοληθεί ο κόσμος που προέρχονται από αυτά τα βιβλία ε, ως διαστρεβλώσεις και ως ε, απάτες και ψέματα και ε, άσχετες διαδόσεις που έχουν δημιουργηθεί από τα βιβλία μου αυτά ε, είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμα τελικά τα original τα αυθεντικά που λένε όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία έχουν γεννήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής ντόπιας εναλλακτικής γνωσιολογίας και τα οποία βρίσκονται και σε αληθινή κατεπέκταση σύνδεση με την εναλλακτική γνωσιολογία του κόσμου, του υπόλοιπου. Ε, και αυτό είναι και το καλό δηλαδή ότι όταν υπάρχει ένα αυθεντικό πράγμα το οποίο παρουσιάζεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα για παράδειγμα κάτι έχει όλες τις πόρτες που το συνδέει όχι μόνο δημιουργεί την αντίστοιχη εναλλακτική γνωστολογία στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά περιέχει, επειδή είναι, είναι αυθεντικό, και όλε τι πύλε, όλε τι πόρτε που οδηγούν με ένα τιτάντιο δίκτυο, στο, αν δείτε το αντίθετο έτσι, ε, και στην εναλλακτική γνωσιολογία και του υπόλοιπου κόσμου, εκτό Ελλάδος. Αν εσύ τώρα είσαι σε επαφή με κάτι το οποίο δεν είναι οκ, okay, δεν είναι original, δεν είναι μια σαχλαμάρα, είναι μια απάτη, χάνει και τη σύνδεση αυτή με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, δεν είναι κομμάτι τη κοιταλοδρομία δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι είναι σημαντικό και για αυτούς τους λόγους να είναι διαθέσιμα τα βιβλία αυτά που δημιούργησαν τόσο πολλά στην Ελλάδα. Είναι bestseller βιβλία που χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται και πάλι διαθέσιμα ε, με μια επαιτειακή νέα έκδοση το καθένα τους. Το βιβλίο Κούφιαγή και, και η συνέχεια του το βιβλίο Ίσοδος στην Κούφιαγή. Ε, μπορείτε να τα ανακαλύψατε όπως ήδη είπα θα τα ανακαλύψετε μάλλον τις επόμενες ημέρες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τώρα μπαίνουν στο σύστημα αλλά τις επόμενες ημέρες αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο θα, είναι, θα τα ανακαλύψετε στο website του περιοδικού Strange εκεί που είναι τα βιβλία του αορά του κολεγίου στο e-shop αυτό μέσα στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange ε, strangepavlaegnarz.com ή βάλτε περιοδικό Strange στο google θα σας βγάλει το το website, την ιστοσελίδα. Εκεί υπάρχει ένα e και εκεί μέσα τα βιβλία αυτά που μπορούν να σας έρθουν κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο και να επανασυνδεθείτε με την κούφια γη ή να την ανακαλύψετε για πρώτη φορά αλήθινά μέσα από τα βιβλία αυτά. Και έτσι ήταν η εκπομπή αυτή η χαρά μου αλλά και τα σχόλια που μπορούσα να κάνω περί γης, μέσα σε μια εκπομπή ε, σήμερα. Σας ευχαριστώ συνταξιδιώτες μου που καταδεθήκατε για λίγο στην κούφια γη και στην ιστορία των βιβλίων που τη δημιούργησαν σήμερα τη νύχτα από τον Αλμπίντο 14 και το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και είμαστε και θα είμαστε πάντα συνταξιδιώτες. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό γιατί μοιραζόμαστε με όλους τους τρόπους από κοντά ή από μακριά τα κοινά μας ενδιαφέροντα, τα οποία έχουν γνωρίσει μεγάλη περιπέτεια και μεγάλη καρποφορία μέσα στις δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας και θα τα ξαναπούμε για την Κουφιαγή σε επόμενα βίντεο, εκπομπές, κείμενα κλπ. που θα κυκλοφορούν ε, επαιτειακά και αυτά ε, γύρω από τα βιβλία που για πρώτη, για, για, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια είναι και πάλι διαθέσιμα. Μέχρι λοιπόν να συναντηθούμε στην Κουφιαγή σας αποχαιρετούμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Εγώ και η συγκυβερνήτριά μου και σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε με τις συχνότητές μας. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης, εις το <Τι>